Καλή σημερα, ημέρα, το έμερο λίγιο σημαντή το 12 Σεπτέμβριο και ήταν μια τέτοια ωραία μέρα το 1981 σε μια από τις καλύτερες συναμβουλίες που έχουν γίνει στην Αθήνα που ο Ροριγκάλα χερτά σπαγια στην Νέα Φιλαδέλφια για μαθή και όλη την Αθήνα. Έτσι κύριε Μπάμπη γιατί μας λες ότι δεν σε ρωκάρουμε αρκετά. Εμένα μου αρέσει βεβαίως ο Γκάραχερ προφανώς Εντάξει, ο μοναδικός Γενικώ Γενικώς αρέσαν πάντοτε οι άνθρωποι που το όργανο το οποίο χειριζόντουσαν για να μην ναι. το πω διαφορετικά Για την κιθάρα μιλάω ναι, ναι. <laughs> Ότι ρε παιδί μου το αγαπούσαν, Ήταν μέρος, μέρος της ψυχής τους, του σώματός τους Γι' αυτό μάρεσε ο Ένδρικς και πολλοί άλλοι τέτοιοι Σήμερα λοιπόν, που γιορτάζει ο Αυτόνομο, έτσι για να προβοκάρω και εγώ λίγο τα πράγματα, είναι η μέρα δράση για την Εμικρανία και η μέρα του Δουβλίνου για τη συνεργασία των χωρών του Νότου, με νέα τα οποία δεν τα λε και τα καλύτερα. Μεγάλα μπέντοπα έχουν ανοίξει. Πριν από λίγο ακούγαμε εδώ τον γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντο, στον Νίκο Τραβελάκη τον γραμματέα με αρμοδιότητα το νερά και τα είδα, τα και δεν συμμαζεύεται. Υδάτινου σπόρου. Ε, ναι, έτσι λίγο βαρύχτουπα για να τα λέμε. Έλα, καημένα, εγώ τα λέω έτσι. Να μην τα δε. πούμε απλά, απλά ότι τέλο πάντων προαναγγέλλονται οι αυξήσει στο νερό. Ε, πολύ απλά, <συδεύτερο> εγώ το καταλαβαίνω καλά. Εντάξει, τώρα βάλαν ένα ταβάνι 3% όσο και ο Άρα είναι, είναι Μάλλον χαμηλό σε πολλές περιπτώσεις Ναι αλλά θα είναι Τι και αρκετά σημαντικό Σε άλλες περιπτώσεις γιατί έτσι όπως εγώ Του λέω θα, θα σου άκουσα ότι πώς... σε αυτή την συγκόλληση που θα γίνει είναι, Αν δεν κάνω λάθος Τώρα τον άκουα να, να βρω τα στοιχεία Είναι 124 ε, Επιχειρήσεις Ήδρευσης ε, ανά την Ελλάδα Έχουμε δημοτικό χαρακτήρα κτλ. Αυτές οι επιχειρήσεις θα γίνουν 50 Σε αυτές τις επιχειρήσεις Υπάρχουν πάρα πάρα, πάρα, πάρα πολλέ περιπτώσει που το νερό δεν θα ακριβίνει 30% αλλά θα πάει στο Θεό. Γιατί στο τώρα Θεό αστούμε... δύσκολα θα πάει. ρε, το παιδί σκορ. μου, εγώ στο χωριό πληρώνω 15 ευρώ νερό να πούμε το τρίμηνο, τι είναι, δεν θυμάμαι. Ναι, δηλαδή... Άφησα αλλά... <συλίσαι> να σου πω γιατί εγώ έφεγα και τρομερό μπούλινγκ από την αντιπολίτευση όταν την πρώτη μέρα που συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντο ανάμεσα στα άλλα θέματα ψάχναμε θέματα. Τι θα συζητήσουμε στην τετραετία και πρότεινα να το θέμα των νερών. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, είναι γνώμη μου εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια, σπαταλάμε το νερό, δεν το, έχουμε, δεν το αξιοποιούμε σωστά και πολύ συχνά στην Ελλάδα δεν έχουμε καλή ποιότητα νερό. Με αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να κάνουν χρυσέ δουλειέ. Δεν υπάρχει άλλο κλάδο να έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ σαν το εφιελωμένο νερό στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ναι, παρότι θέλω να σου πω ότι η Ελλάδα που υποτίθεται ότι κατοικεί στην Αττική και μάλιστα θα μεγαλώσει, λέει, και η ΔΑΠ, θα μεγαλώσει και η ΕΑΘ. Η ΕΙΔΑΠ θα μεγαλώσει θα θα έχει όλη δύο την δύο διότια, Κορινθία. και η Διωτιά Κορυνθία. Άρα θα γίνει ένα υπεργίγαντα ό,τι αφορά τα νερά και βέβαια εκκρεμούν ε, ε, και οι ασφάλειε για την τροποθοσία με το νερό. Δηλαδή αν θα συνδεθεί η λίμνη κρεμαστών και όλα τα άλλα σχετικά που με έναν τρόπο θα και ο Πρωθυπουργό στη ΔΕΦ. Εδώ θα έχουμε το εξή να κάνουμε. Στην, ε, ε, η ΕΙΔΑΠ έχει εξαιρετικά καλό νερό. Εγώ όταν πηγαίνω σε καλό νερό. νερό. Ό,τι αστιατόρια και να είναι, ναι. ό,τι μέση και να έχει. Του λέω, παρακαλώ, νερό βρίσκει, κρύο προφανώ. Μου λέει, Μάθηση, και Ναι. Κρύο. Και πρέπει να σου πω ότι στα μεγάλα και καλά αστιατόρια πλέον στην Ευρώπη, επειδή στην Ευρώπη πάρα πολλέ πόλει δεν είχαν καλό νερό. Στη μία βρωμούσε, στην άλλη δεν το εμπιστευόσαν και εκεί διαδόθηκε το εμφιαλωμένο. Τώρα που εδώ και πολλά χρόνια τα έχουν φτιάξει τα νερά του και είναι καλά νερά, δηλαδή σωστά φιλτραρισμένα είναι νερό, με ένα νερό μπορεί να το πιει με ασφάλεια. Τώρα που τα έχουν φτιάξει λοιπόν, δεν σου φέρνουν εμφιαλωμένο. Δεν σε ρωτάνε, μόνο αν θες να πιείς με μπουργουλίτρες Εντάξει, θα είναι. το παραγγείψεις εσύ. Αλλιώς σου φέρνουν, ναι. εδώ όμως που είμαστε ακόμη στον νεοπλουτισμό της ε, χροκοπίας, σου φέρνουν κατευθείαν την μπουκάλα, να στη βάλουν επάνω. Με εκνευρίζει δε Όχι, μια συγκεκριμένη δεν θέμα μάρκα. δεν είναι θέμα ότι το νερό κατευθείαν. Χρεώνεται πανάκριβα. Εντάξει, ανάλογα το νερό. Πανάκριβα Αν σου φέρει το γυάλινο συμπορίζει. μπουκάλι, ξέρω εγώ, α πούμε. Αυτό, Εντάξει, θα... γυάλινο θα σου φέρει στο εστιατόριο. Ε, ό, ε, όχι, όχι, πάντα, πάντα βέβαια. Στην ταβερνούλα θα σου φέρει και κάτι Συν διαφορετικό. Στην ταβέρνα που έχουμε συναντηθεί κανένα δύο φορέ, γιατί και η θυγατέρα σου με κλείσει το μάτιο, ε, σου φέρνει το πλαστικό το μπουκάλι. Πλαστικό, σωστά. Εγώ έχω και ένα πρόβλημα με το πλαστικό γενικώ. Τελειώνω λοιπόν με το θέμα του νερού. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν περιοχέ που το νερό το χρεώνουν τόσο φθηνά που το βλέπει. Λέει, παιδί μου, διαμαρτύρονται yeah. καλοκαίρι. 7 το απόγευμα δεν έχει νερό. Γιατί δεν έχει νερό, Διότι στα πιο παιδινά, στα πιο χαμηλά σημεία, οι νοικοκυρέ, οι γιαγιάδες που κάνουν και ζέστη κινδυνό. Βγαίνουμε το και αρχίζουν και ρίχνουν νερά στην αυλή να δροσιστούν. Λογικό, αυτή είναι η παράδοση. Στα πιο Τώρα, πάλι, μπάπη, με... συγνώμη, για να μην πάρει πό... γιατί άρχισαν και πάλι τα μηνύματα. Είχε στην Ελλάδα που, που έχει 45 βαθμούς και... Είναι κάποια σπατάλη του νερού ας πούμε Αυτό λέμε όταν, ναι. όταν στο ίδιο χωριό Όταν στον ίδιο Δήμο Σε ένα χωριό το οποίο είναι λίγο πιο ορεινό Δεν έχουν νερό Επί ώρες πολλές ναι. έτσι, Και ο λόγος είναι Επειδή το νερό δουλεύει με βάση την αρχή έτσι, με φυσικό τρόπο, δεν δουλεύει με αγλίε. Αγλίε θα δουλέψει για να το ανεβάσει κάπου πάνω. Πιο ψηλά έχουν. δεν έχει, πιο χαμηλά έχει. Αυτό δηλαδή ναι. Άρα υπάρχει μια ανισοκατανομή. Mm. Αν ρωτήσει το χωριό πάνω, θα σου έλεγε εμένα και να μου το διπλασιάσει, αρκεί να το πω. Αν ρωτήσει το χωριό κάτω, θα σου βγει και γιατί να το αυξήσει. Έχω μια χαρά. Τέτοιου είδου λοιπόν ορθολογική διαχείριση των νερών και κυρίω των νερών είναι καλή ποιότητα. Διότι ενώ έχουμε φυσικά έχουμε πολύ καλά νερά. Δεν καταλήγουμε να πίνουμε καλό νερό. Εμένα πάντως πρέπει να σου πω και είναι καλοκαιρινή, αν θέλει, αυτή. Να το πω έτσι, η αφετηρία του προβληματισμού. Δεν θυμάμαι αν το ξανά στον αέρα ή το είδαψα κάπου. Ε, Εμεί, το χωριό μα είναι, ξέρω εγώ, εγώ στην κοντά στο Καστέλι. Και κατεβαίνουμε στον κόλπο τη μου και κάνουμε μπάνιο. Οκ, okay, εκεί τα πράγματα έχουν κάποια λογική αντιμετώπιση, α πούμε, στι τιμέ. Δεν είναι. Πανάκριβα και Επίση Επίσης υπάρχει όλη η άνεση Άμα δεν γουστάρεις να πας Να κάτσεις την ομπρελίτσα να, να, να πάρεις εσύ την πετσετούλα σου Τον καρικλάκι σου Και να πάει να την αεράξεις Υπάρχει αυτή η άνεση Και εκεί πέρα που είμαστε έτσι όπως είμαστε Και προφανώς δεν είμαι εναντίον τη ανάπτυξη. Φτιάχνεται ένα θηρίο Ένα χωριό φτιάχνεται Μία 1200 κλίνες wow ναι. Όπω το λε. Οπου έκατσα λοιπόν το καλοκαίρι, μα στο καφενείο να χαιρετήσω του συντοπίτε μου, μα στα ταβερνάκια που πάμε και τρώμε, όλοι μου λέγανε για την αγωνία του για το νερό. Δηλαδή ναι, εσύ, γιατί... εσύ μου λε για το. Αυτό, για το, αυτό όχι, εγώ. μου έλεγε για το κατάβρεγμα. Εγώ σου λέω ότι ο άλλο πάει και φτιάχνει εκεί πέρα Συμφωνώ, ένα ναι. καινούριο χωριό το οποίο όλοι οι άλλοι που είναι εκεί και είναι αγρότε. Δηλαδή τι θα κάνουμε, δε, Άμα δεν του πατήσουμε τσιλια, θα ξαραστούν. Γι' αυτό σου λέω, εγώ σου είπα μια, μια ωραία σκηνή του καλοκαιριού στα χωριά μα. Εσύ μου λε όμω ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που θα φτιάξει αυτό το πράγμα θα χρεώνεται το νερό στην ίδια τιμή που θα το χρεωθεί το σπίτι στο χωριό που ναι. είναι εκεί χίλια χρόνια. Θα και αν θα έχει. Και ξαναρωτώ, ας πούμε. Γι' αυτό δηλαδή... σου λέω, υπάρχουν τεράστια ζητήματα με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, όπω τα λέμε, και γενικώ με τα νερά. Έχει ένα μία περιοχή να το χρεώνει δύο λεπτά το κυβικό, που το κυβικό είναι χίλια λίτρα δύο λεπτά και μια άλλη περιοχή που δεν είναι πάρα πολύ μακριά, δεν Ελλάδα όλα κοντά είναι, να το χρεώνει 25. Ναι. Άρα υπάρχει ένα θέμα να ξαναδείς όλη τη διαδικασία και να βάλεις έναν ορθολογικό τρόπο Τιμολόγηση παροχή και ελέγχου. Παιδι... Ε, Καλά-καλό πούμε... είναι που ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, διότι δηλαδή, δεν κάναμε ξεκινάμε... τίποτα. Ωραία τώρα εσύ κι εγώ είμαστε οι αρχαίοι, ας πούμε, εσύ αρχαιότερο σε εμού εξάλλου, δεν θυμάσαι στην προηγούμενη περίοδο, το 90. Με κυβέρνηση Μιτσοτάκη που βάζαμε τα τούβλα στο. Ναι, γιατί εκεί δεν είχαμε. Ναι, γιατί. Μετά το... μα συνέδεσαν μια λίμνη, όπω λέει τώρα ο Κυριάκο να κάνει να μα mm. συνδέσει μια λίμνη. Και μέσα είχαμε. Θυμάσαι τι λέγαμε και τότε. Η ορθολογική διαχείριση και τα λοιπά, οι διαρροέ ε, των αγωγών και χάνετε το νερό και δεν σε Εντάξει, έχουν πέρασει και 30 χρόνια ρε παιδιά. Έχουν περάσει και 30 χρόνια. Μήπω δεν μπορούσαμε να βολευτήκαμε. Βολευτήκαμε με τα νερά που φέρνουν από τη Ρούμελη. Ή αυτό που λέει ξέρω εγώ εδώ, ο Ανδρέα για τι. Έχει γεμίσει η Ελλάδα μέχρι και στα διαμέρισματα υπάρχουν με πισίνε. Έτσι. Εδώ τι, τι ορθολογική διαχείριση να κάνει. Θα έχει τον έναν που θα θέλει να ποτίσει τα δέντρα του γιατί ζει από αυτά και τη χρειαζόμαστε την πρωτογενή παραγωγή. Να βολεύει αυτό που λε. Και, και, και θα έχει και τον άλλον ο οποίο θα έχει. Ε, πώ τα λένε. Αυτά τα μπαγκαλόζ που έχουν τι πισίνε από μπροστά γιατί φτιάχνει, σου λέω, ένα γίγαντα εκεί πέρα και δεν είναι προφανώ ο μόνος που φτιάχνει ένα γίγαντα, έτσι ε, εγώ ανέφερα ένα περιστατικό γιατί μου το επικοινωνήσανε οι άνθρωποι με τους οποίους λέω μια μέρα πιο ζεστά σε όλη την Ελλάδα γίνεται ποια είναι η ορθολογική διαχείριση ναι. να μην Ακριβώς έχει ο αγρότη να ποτίσει για να έχει ο, ο, ο, ο τουρίστας από την Αθήνα ή από το Βερολίνο να βροδροσήσει τον ποπό τη μπισίνα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ένα πράγμα που δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα τα πολύ παλιά χρόνια, ούτε καν το δεν μπορούσες, ήταν η χωροταξία. Από την εποχή του Μεγάλου Δοξιάδη, που ήταν αμέσως μετά τον πόλεμο, που ξεκίνησε να φτιάχνει χωροταξία, μετά αρχίσαμε να την ξεχνούμε, μετά την ξεχάσαμε εντελώς, μετά πήγαμε στο να κτίζουμε στα τέσσερα στρέμματα που νάνε, μετά τώρα, τώρα να φανταστείς, τώρα φτιάξαν καινούρια χωροταξικά και λένε ότι θα τα περάσουν με κάποιο τρόπο, έχουν βγει σε συζήτηση, θα τα περάσουν από τη Βουλή να ισχύσουν. Εκεί μέσα στα χωροταξικά λύνονται και αυτά τα ζητήματα κανονικά. Ναι. Δηλαδή, λες εδώ μπορώ να φτιάξω ένα μεγάλο, μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Αν μπορείς πρέπει να λάβεις και τα μέτρα σου για το πώς θα λειτουργήσει αυτή η μονάδα Ναι αλλά ξέρεις τι γίνεται αυτή τη συζήτηση Την κάνουμε πάνω σε μια ήδη διαμορφωμένη πραγματικότητα Ή σε μια πραγματικότητα που εξακολουθεί να επιδεινώνεται Προφανώς Έτσι, δηλαδή, Να πω ένα-δυο παραδείγματα Καταρχήν να σου πω ότι είναι η πρώτη φορά που ήρθε μήνυμα που συμφωνεί μαζί σου και υποκλίνομαι. Ο Νίκο λέει: Μια φορά που συμφωνώ με τον άλλον. Το πλήσιμο τη αυλή του πεζοδρομίου με το Λάστιχο, δεν φέρνει δροσιά, αλλά μια προσωρινή ανακούφιση. Άρα πράγματι είναι σπατάλι. Σε αυτόν που ποτίζει εκείνη τη στιγμή. Μόνο σε δι... αυτόν. Λέει, ούτε δι... καν στα 10 μέτρα <χω> μακριά. Ειδικά στον διπλανό δεν έχουν να κάνουν μπάνιο. <χω> να συμφωνήσω κι εγώ αυτό. Έλαμορ. Όλοι συμφωνούμε αυτό Αλλά αυτό, ξαναλέω πώς. ότι ο λόγο για τον οποίο δεν έχουμε νερό είναι αφενός ότι δεν έχουμε ένα σωστό δίκτυο, γιατί ακόμα υπάρχουν τεράστιες διαρροές και αφετέρου για αυτό που συζητάμε τώρα με τον Μπάμπη, Δεν μπορεί να θεωρείται ορθολογική διαχείριση σπατάλι νερού στα ξενοδοχεία για παράδειγμα και από την άλλη να μην έχει να ο αγρότης. Ε, να τα δούμε και λίγο έτσι τα Μας πράγματα. Μας σύμφωνα πολύ το πότισμα των αγροτών είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι εκεί δεν χρειάζεται ένα διηλυσμένο, διηθισμένο νερό. Βεβαίως, δεν χρειάζεται, χρειάζεται πόσιμο νερό. Ναι, δεν χρειάζεται πόσιμο. Δεν έχουμε όμω mm. δίκτυα για αγροτική εκμετάλλευση. Εκτό από αυτού που έχουν αγιοτρήσει και είναι πάρα πάρα πάρα, πάρα πολύ Και έχουν άδειε για αγιοτρήσει. Είναι πάρα πολλέ αγιοτρήσει. Πρέπει να σου πω όμω όταν αρχίζει και στερεύει το νερό και έχουμε άνομο βία καλή από τώρα. Αρχίζουν και αγιοτρήσει και έχουν. Και δεν έχουν και το καλύτερο ούτε και την ίδια ποσότητα νερού. <laughs> όμω θέλω να σου πω ότι γιατί αναφέρθηκα στο ότι μιλάμε πάνω σε μια έντια διαμορφωμένη πραγματικότητα έχουμε νησιά στα οποία δεν είναι, το λε, ας πούμε ότι δεν είναι ξερογωδυτική Ελλάδα δεν είναι Ιόνιο Πέλαγος δεν είναι ότι ανοίγει ο ορανός και βρέχει βρέχει βρέχει βρέχει. οι κυκλάδες είναι ξερονίες για κατά βάση σε εκεί πέρα πως θα, θα τη βγάλεις όταν έχεις Ξέρω εγώ, πληθυσμό το χειμώνα 10.000 και το καλοκαίρι 100. Ε, ε, αν και είναι περίεργα ξερονήσια, έτσι όπω τα απεσχολέα χαρτομένα. Τα αγαπάμε και δεν τα συζητάμε. Βεβαίω. Α πούμε στην Άνδρο, ε, όταν άρχισε ο κόσμο να πηγαίνει στην Άνδρο να, να έμαθε ότι υπάρχει αυτό το νησί, στη μία του πλευρά, στην πλευρά μάλιστα που πηγαίνει ο, ο, ο τουρισμό όπω αναπτύχθηκε, είναι αυτή που δεν έχει νερά. Η από πίσω νερά, μεριά που δεν πήγαινε κανεί, ούτε δρόμο καλό δεν υπήρχε κάποτε. Εγώ, όταν πήγα το 80 κάτι όλο αυτό το δρόμο σχεδόν περπατήτω, γιατί δεν παίρναγε εύκολο το αυτοκίνητο και δεν ήταν και κανένα αυτοκίνητο δύσκολο να πάει. Έχει νερά. Και σε όλα τα νησιά υπάρχει ένα σημείο που έχει νερά. Επίση, τα νησιά φτιάξανε, αλλά χρειάζεται να περάσει μισό αιώνα, να φτιάξουν έργα στα οποία να μαζεύουν τον ορό. Δηλαδή, να κάνουν τι, ό,τι έκανε κάνε... η προγιαγιά Ό,τι έκανε ναι. η πρωιαγιά. Η προγιαγιά και ο προπάπου είχαν στο κάτω μέρο του σπιτιού τη στέρνα. Και ετοιμάζευαν το βρόχινο νερό και ήταν πολύτιμο. Δεν το σπαταλούσαν ποτέ. Αν δεις το πως πλένανε Πώ πλέναν, τη λάτρα, πώ κάναν, το πώ αυτά. ήταν επιστήμη. Εντάξει, συμφωνώ, αλλά. Δεν θα το ξανακάνουμε ε, εμεί. Δεν μπ, λέω okay. να γυρίσουμε σε αυτό, δεν υπάρχει ε, λόγο. Επειδή το λε από μόνοι μα είναι τεχνολογία. Λέει, επειδή το λε από ε, μαζεύει. παιδί μου, γιατί... αλλά να μαζεύουμε και έχουμε, την εμπειρία. Έχουμε στη λογική ότι είχαμε πλυντήριο και πρέπει να έχουμε πλυντήριο στεγνοτήριο, α πούμε. Μην πούμε στη λογική. Εγώ θα σου ας πούμε, πω, στα πολύ νιάτα μα με τον τουρισμό, ο τουρίστε που έρχεται, αν δεν του αρέσει, α μην έρθει. Εγώ θέλω τον τουρίστα που θα του δώσω ένα βιβλιαράκι και θα του εξηγήσω αυτός ο τόπος πώς ζει ότι έχει κάποιου κανόνες ή περισσότεροι θα το καταλάβουν Εντάξει, έτσι, Αν στον τόπο του, αν αυτός έρθει από την Νορβηγία που δεν έχει πρόβλημα νερού mm. έτσι πρέπει να καταλάβει πώς ζούμε στη Μεσόγειο Προσφάτως είχα κατέβει με τον κορίτσι και συναντήσαμε ένα φιλικό ζευγάρι στο κέντρο της Αθήνας σε ένα από αυτά τα πάρα πολύ όμορφα roof garden που έχουν φτιάξει, που Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι στο λόμπι, ας πούμε, του μικρού αυτού ξαναδοχείου, που είναι γεμάτο πια η Αθήνα, είχε μια σημείωση για το σεβασμό στο νερό κτλ. Απευθυνόμενους πελάτες. Ωραίο είναι, αλλά δηλαδή με, ότι με, με, με, με περιμένεις όμως. Διότι οι εργαζόμενοι και ο επιχειρηματίες εκεί, ναι. ναι, αλλά τουλάχιστον κάνανε ένα βήμα, παιδί μου. Τέλο πάντων, αυτά περί του νερού θα έχουμε περισσότερο όταν θα διαβάσει. Τα ε, περισσότερα την έχουμε ε, να πούμε ότι θα, ότι θα υπάρξουν πολύ σημαντικέ αυξήσει, γιατί δεν είναι μόνο το 3% που είπε ο Μπάμπη, είναι και η κλιμάκωση. Να δούμε και την κλιμάκωση. Η κλιμάκωση θα αφορά ε, αυτού που έχουν επισύνε, ή ξέρω εγώ, θα μπούμε ξαφνικά στη λογική επειδή έλεγε για του για τα παλιότερα χρόνια μπάνιο μια φορά τη εβδομάδα. Ελπίζω, ε, όχι. Σημάσαι, Ελπίζω όχι Θυμάσαι έτσι Ελπίζω Τρελική ατάκα Γιατί πλένε σαν Δημήτρη <laughs> δεν είναι Σάββατο Έτσι πάλι αλλάζει σόμβρακο Δημήτρη που θα πας Εντάξει μη φτάσουμε τα σε θυμάμαι, αυτό θυμάμαι. Λοιπόν να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα ε. Ε, κοίτα βλέπω ότι είναι και 22 Προφανώ να το ξεκινήσουμε κου... Ρίξτε μια κουβέντα Αυτό να τα πάρα πάρα πολύ Η ξαφνική επίσκεψη στην Αυστρία του Μητσοτάκη είναι προφανές ότι το μεγάλο θέμα είναι το ζήτημα της μετανάστευσης, των μεταναστευτικών ροών και με απασχολεί πολύ. Γι' αυτό λέω να πάμε να, να ακούσουμε λίγο γιατί το τι είπε. Έτσι, δεν είναι, είναι γρήγορα αυτά να τα ακούσουμε αφεντικό. Το αφεντικό να είναι ο Σαμπρανίδης, για ξεκινάμε το ένα. Δεν θα ήταν σωστό. Κανεί να έχει την απέτηση από την Ελλάδα, μια χώρα η οποία ουσιαστικά... Πριν από λίγα χρόνια εξήλθε μιας πρωτοφανούς δημοσιονομικής κρίσης. Πατάει καλά στα πόδια της οικονομίας, τη αναπτύσσεται γρήγορα, έχει καλά δημοσιονομικά. Αλλά δεν μπορεί κανείς να έχει την απέτηση ε, από την Ελλάδα να έχει ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο κοινωνικής προστασίας για τους πρόσφυγες από ό,τι έχει για τους ίδιους τους Έλληνες πολίτες. <Τι> Τίποτα, περιμένω να ακούσω το δικό σχόλιο Όχι, αφού σου το είπα τώρα Όχι, όχι, περιμένω να ακούσω όχι, το δικό σχόλιο τώρα το μικρόφωνο, δεν το λέω Γιατί... <laughs> Γιατί εδώ πέρα μιλάμε στη VNM Αλλά απευθυνόμαστε στην Αθήνα, δε. Νομίζω ότι απευθυνόμαστε Σε όλους Και νομίζω ότι απευθυνόμαστε και στην ακροδεξιά μας ε, ναι. Έτσι. Και... ναι Αλλά λέει κάτι που είναι πολύ λογικό διότι όταν, τώρα γιατί υπάρχει μια κατάσταση ότι πολλοί από τους εν πρόσφυγε, πρόσφυγες Εγώ τους, έτσι τους λέω, να τους αναγνωριστεί το στάτους του πρόσφυγα ε, Την χάνουν μιας φιλοξενίας Και η φιλοξενία αυτή περιλαμβάνει διάφορα βοηθήματα Τα οποία βοηθήματα όλα μαζί είναι ή ήταν Γιατί τώρα έχουν κοπεί κάποια χρήματα όχι του κράτους Ιδιωτικά χρήματα που δινόντουσαν, αλλά ήταν πολύ πιο ψηλά, πλησίαζαν το, την κατώτατη αμοιβή. Σε ορισμένε περιπτώσει την ξεπερνούσαν. Ναι να αυτού, αυτού, αυτού, με αυτό ασχολείται, ο έχει ο αρ, ασχοληθεί αρκετά με όλα αυτά. Όχι, όχι. Εδώ δεν ε, ασχοληθεί ε, ε, και ε, με άλλα πράγματα. Ε, αλλά παίζουμε. Έχω μια απορία, ρε παιδί μου, επειδή λέει, είπε ο πρωθυπουργό, έτσι δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερη βοήθεια στον ενδυνάμει πρόσφυγα από ότι είναι στον Έλληνα πολίτη. Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα και ο ίδιο και επισημενή μια διάκριση. Αν θεωρούμε όριο φτώχεια στα 100 ευρώ, τα θεωρούμε και για τον ε, επισκέπτη, με όποια ιδιότητα, έτσι. Για κάθε και άνθρωπο για που άλλο. ζει εδώ. Ναι. Ε, δε, ε, όταν έρχεται λοιπόν η Ευρώπη και λέει ότι πρέπει να βοηθήσει τον χουδαλάκι που είναι επισκέπτη. Χοντρικά το όριο φτώχεια, ναι. για να το έχει στο μυαλό σου, είναι 380, πε 400 αν ναι, το θυμόμαστε. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ένα όριο το οποίο φαντάζομαι δεν ρωτάει αν είσαι σύρωση ή αν είσαι κριτικό. Όχι. Από τη είσαι φτωχό, είσαι λοιπά δεν, δεν πάει με το φτωχό. Έχει αυτή την ιδιότητα ή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ανάγκη. Λέει ο Μητσοτάκη ότι εγώ δεν μπορώ στη χώρα μου να έχω ανθρώπου οι οποίοι έρχονται σε αυτή τη διαδικασία τη μετανάστευση και ότι άλλο, οι οποίοι να έχουν παραπάνω βοήθεια από το κράτο ή παραπάνω βοήθεια γενικώ από τι μικρατικέ οργάνωσε ή όλα αυτά τα πράγματα από ό,τι δίνω εγώ στον δικό μου που έχει ανάγκη. Αυτό Να. σου λέει Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει τεράστιο ακροατήριο το οποίο θα ακούσει αυτό, θα καταλάβει είτε αυτό είτε αυτό που θέλει και θα είναι και ευχαριστημένο. Τάξει, γιατί, πάντως... γιατί είδα, α πούμε, για παράδειγμα, πώ μεταστράφηκε η προσέγγιση που είχαν οι Σκανδιναβοί στο συγκεκριμένο θέμα. Που οι παροχέ εκεί, οι ε, ναι, ναι. κρατικέ, ήταν τεράστιε. Και ήταν ίδια στιγμή... κυριολεκτικό για όλου. Ναι, και κάποια στιγμή που σηκώ... την έδωσε του Σουηδού, του Νορβηγού, ξέρω εγώ και τα και λίπα, αυτό. Και λέει, για ένα λεπτάκι. Εγώ πληρώνω αυτά που πληρώνω για την κακιά στιγμή με μείνω άνεργος να έχω βοήθεια. Ο άλλο που δεν πληρώνει γιατί έχει την ίδια βοήθεια. Και εκεί ξεκινάει ένας μήλο που επί τη ουσία κατάληξε δεν έχει. Ο μήλο είναι ότι οι Γερμανοί. Και οι Γάλλοι από κοντά λένε ότι θα κλείσω τα σύνορα. Να το ακούσουμε μετά όμω αυτό. Ε, θα τα ακούσουμε μετά, γιατί τώρα έχει έρθει η ώρα για το νεράκι για το οποίο συζητάγαμε και εμεί εδώ έχουμε καλή συνήθεια. Να πιω κι εγώ μια γιουλιά νερό. Έ, ε, αλίμονο και δροσερή και κρύα όπω ε, τη θέλει. Ε, ε, ε. Γιατί με τη ε, δυνατότητα που σου δίνει ο επιτραπέζιο πίξα αφή τη Ρέιμπο Γόντερ, έχει δυνατότητα να διαλέξει και τη θερμοκρασία. Ξέρετε, ο περιβάλλοντο όπω πίνει Χουδαλά ή κρύο όπω το γουστάριο Μπάπη Παπαδημιτρίου. Και designato είναι και οθόνια αφή έχει και φίλτρο άνθρακα έχει και αν θέλεις να μάθεις και περισσότερα και στην υγειά σου 801 -11 -34, 34 34 34 και ξεδιψάστε ξεκνιάστε Σαν το 1987, πολύ μακρινό πια ήταν στο νούμερο 1 με τον Μάικλ Τζάξον. Ακόμα σάρωνε τα πράγματα πριν ε, τον πάρει 100 βόλτα με τα δικά του, τα προσωπικά του. Ο Νίκο Αβρανίδη είναι απέναντί μα, πολυεδικό και κονσολιέρη. Θα είναι εδώ. Πάρα μέχρι τι 10 τουλάχιστον, που θα είμαστε και εμεί. Ο Μπάλο Παπαδημητρίου και η Αφεντόμου Τζουνάρα μου και στο 21200, 8200. Σα περιμένει η κυρία Ειρήνη Κούρτη για σχόλια και σχόλια. Να, στο studio παπάγκυριαλεφ.gr έγινε ο μικρό χάμο. Σε ό,τι αφορά τα νερά, μερικοί θυμήθηκαν και δικέ σου δηλώσει το παρελθόν. Πώ το λέει, είχε πει ότι είναι απαράδεκτη θυμήθηκαν, θυμήθηκαν αυτά που διέδωσε η προπαγάνδα δύο συγκεκριμένων ανθρώπων, δεν του ξεχνώ. Δεν κρατάω κακίε. Ναι, αλλά ναι. δεν του ξεχνώ. Να κάτι, έπρεπε, ήσαν... να, έπρεπε να δει τα μάτια <laughs> δεν σου. Δεν τους ξεχνώ. Δεν <laughs> του Αλλά, ναι, αλλά ναι, επειδή ναι. ήσαν μέσα και τα άκουσαν όλα, το ότι έδωσαν και φτιαγμένο όπω το, το, το νερό είναι απαράδεκτο. Αυθνό. Μπορεί να είναι Όχι, απαράδεκτο. Το νερό. Μα, δεν, δεν είχα πει αυτό. Α. Είχα πει ότι ορισμένε περιπτώσει το νερό είναι. Πολύ φτηνό. Όπω το είχα διατυπώσει, δεν έχει σημασία γιατί λέγαμε θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί η Επιτροπή Περιβάλλοντο. Θέματα, λέγαμε θέματα. Έλεγε ναι. ο ένα, έλεγε άλλο. Και εσύ που και εγώ και εσύ που να πει ότι το νερό είναι πολύ φτηνό. Όχι, εγώ. Ε, πρέπει πέ, να εξηγήσει <laughs> γιατί. Εγώ είπα ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τη διαχείριση <laughs> των <laughs> νερών. <laughs> πως να είσαι εξηγήσω... προφήτη, να είσαι προμηθέα γιατί. <laughs> <laughs> για να το εξηγήσω, για είπα δύο-τρία επιχειρήματα <laughs> και, δε και δε είχα πει ότι ορισμένε περιπτώσει που σπαταλιέται είναι πολύ φτηνό. Ξεχώρισαν το είναι πολύ φτηνό, παιδί μου. Επειδή ο ένα μάλλον θα είναι και υποψήφιο για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέω κουβέντα. Ο άλλο έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι τεχνίτε, εγώ του γνώρισα στα πολλή νιάτα μου, του γνώρισα πώ το κάνανε. Ούτε στο ΚΚ δεν επιτρεπόταν πλέον, διότι θύμιζε, στο ΚΚ φαντάζω, θύμιζε στου παλιού, στους σταλινικούς, του θύμιζε το σταλινικό του παρελθόν. Λοιπόν, και ήρθαν τα νιάτα, Γιατί, τα νιάτα για, τώρα, για, τα νιάτα για, που φτιάξαν το ΣΥΡΙΖΑ, φίλε, να επαναλάβουν τι ταλληνικέ δόξε. Μία φράση είπαμε και κοντεύει θα γίνει συνδροφόρα. Περήμανα. <laughs> <laughs> <laughs> Είναι πολύ φθηνό το νερό ή δεν είναι, να τελειώνουμε. Δηλαδή, απλά. Σε ορισμένε okay. περιπτώσει είναι ναι. πολύ φθηνό όπω είναι στον ασπαταλά, στο να σπαταλά το νερό. Στην Αθήνα είναι πολύ φθηνό. Όχι, oh, στην Αθήνα είναι νομίζω ζυγισμένο. Ναι. Είναι καλά ζυγισμένο Ξέρεις, γιατί φαίνεται το, αυτό. Γιατί προφανώ η μισή Ελλάδα ζει στην Αθήνα και τώρα που θα μεγαλώσει και η Ιδάπη και, και, και αν πάρουμε υπόψη μα και αυτά που βαρελίτη πριν από λίγο γραμματέα του περιβάλλοντο και των υδάτων στον Νίκο Στραβελάκη, είναι σαφέ ότι θα ακριβίνει το νερό. Και δεν είναι μόνο ότι θα ακριβίνει, ξαναλέω ότι εδώ. Θα μπορούσε κάποιο να πει αυτό που είχε σχέση: 3% είναι ο πληθωρισμό, 3% θα είναι και η αύξηση του νερού. Εντάξει, εμένα με χαλάει και το 3%, αλλά πάω παρακάτω. Το ζήτημα είναι αυτή η κλιμάκωση που τώρα δεν την ξέρουμε. Να δούμε πόσο είναι Όχι, νερό. υπάρχει κλιμάκωση. Όχι, στην Αθήνα. Τώρα υπάρχει μια κλιμάκωση που λέει από τόσο και πάνω και εδώ και παραπάνω. Τρει κατευθύνσει. Τρει κατευθύνσει. Εγώ θυμάμαι κάτι παράπονα που είχαν έρθει εδώ πέρα γιατί αργούσαν να πάνε να μετρήσουν. Και στέλνε ένα λογαριασμό και αντί να έχουμε μετρήσει τρει μήνε, ήταν έξι, ξέρω εγώ. έτσι Και στου έξι μήνε είχαν περάσει την κλίμακα την πρώτη και πληρώνουν ακριβότερα το νερό. Το θυμάμαι γιατί είχαν έρθει δεκάδε παράπονα τέτοιου τύπου. Εδώ, στο Real Τώρα δεν ναι, ξέρω πόσε κλίμακε θα φτιάξει. Αυτό έχει γίνει με, με υδροληψία αναδύμηνο. Πάντω οι λογαριασμοί νερού είναι, δεν είναι αυτό που θα σε ρίξει έξω την οικογένεια και είναι αυτό στον οποίο όλοι κάνουν. Ε, μπορούν να αντιμετωπίσουν. Mm. Αλλά μην ξεχνά όπω πάντοτε το νερό σε αυτόν τον λογαριασμό, τον όπιο, είναι το ένα κομμάτι. Τα δύο τρίτα αυτή τη τιμή πάνε για αποχέτευση. Δηλαδή σου βάζει από πάνω την αποχέτευση για αυτόν τον λόγο. Πάμε τώρα και σε αυτό, και γιατί το... έχω... αφήσαμε μια κρεμότητα βέβαια με τα μεταναστευτικά, αλλά ήθελα να σα το πω. το κόστο που δεν έχουμε υπολογίσει, mm -hmm. ούτε η ΕΔΑΠΤΟ το έχει υπολογίσει, και εκεί πρέπει να του ελέγξει το Υπουργείο, ε... δεν έχει υπολογίσει τα έργα που χρειάζεται να γίνουν ώστε να έχουμε κανονική αποχέτευση, είναι δραματική σε πάρα πολλές συνοικίες της Αθήνας και δεν το βλέπεις μόνο με την απορροή των, των βροχών, που είναι το πρόβλημα, τη βλέπεις δυστυχώς και μετάλλα. Με που από είναι το... πρωί και δεν δε, θέλω να ζήσω τον αυτά. Δε να ασθάλω, <χαι> γιατί... Επειδή ξέρω ότι στείνεσαι και παρακολουθεί και τηλεοπτικά, είπα τη μία μέρα είχαμε πλημμύρα και την άλλη ανακοινώσαμε αύξηση του νερού. <laughs> Έτσι. <Είτε> το timing το... <laughs> το... yeah. τη κυβέρνηση. Δηλαδή μιλάω <laughs> για <laughs> παιδιά μπράβο, <laughs> μεγάλη πετυχία. Είναι <laughs> το τώρα, επικοινωνιακό <laughs> επιτελείο, το οποίο. Όλοι τι γίνεται, είναι και πολύ προκλητικό. <laughs> <laughs> θα χρειαστεί ένα bonus. Λε στον δε... άλλο παιδιά ανομβρία του και λέει Μα εγώ χτε πληγόμουν και αυτά. Εντάξει. Οκ. Απλώ ήθελα να σου το πω γιατί μου το θύμισε ένα φίλο στο Messenger. Επειδή το είχα κάνει λίγο λύσα το θέμα θυμα... Να μην το πω τώρα έτσι Προί πρωί, πρωί και στη δουλειά σας Έλα γιατί... Θυμάσαι που είχαν γεμίσει λίματα Που είχε κάσει το δίκτυο mm -hmm. Στη Μύκονο και Το θυμάσαι στη Μύκονο. Λοιπόν, το Τρώγε λέω... τρώγε τρώγε Το λέω γιατί το νερό είναι η μία παράμετρος Και η αποχέτευση είναι η άλλη παράμετρος Και καλό θα είναι όταν μιλάμε Ξέρω εγώ ας πούμε Για το ακριβό νερό και δεν να θυμόμαστε ότι μερικοί μα έχουν � Λίγο, καταλάβω, πίσω στη μετανάστευση, καταλάβω. το άλλο που είπε ο Μιτζωτάκη στον partner του εκεί στην Αυστρία, ο οποίο το, το κοίταγε πολύ, πολύ cool. Πολύ διότι οι Αυστριακοί είπαν Θα πάρουμε, θα πάρουμε, θα πάρουμε. Νομίζω ότι διπλασίασαν τον αριθμό που είχαν πει ότι θα πάρουν. <Καλαικοί> και δεν διπλασίασαν. Και μετά είπανε Δεν θα πάρουμε κανένα το, <σχε> άλλο. ο <πω>, διπλασιασμό <σχε> του αριθμού δεν έχει καμία σχέση με τα ελληνικά μεγέθη. Δηλαδή, παιδί μου, κάτι λίγου παίρνανε τέτοια Αυτά α, που λουζόμαστε εμεί ω πρόβλημα. Οι άνθρωποι δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να του βοηθήσει όπω πρέπει. Και στην Ιταλία και σε εμά υπάρχει υπερπληθυσμό. Ο οποίο δε, δεν θέλει να έρθει ούτε σε εμά ούτε στην Ιταλία. Στη Γερμανία θέλουν να πάνε και στη Σουηδία οι περισσότεροι. Λοιπόν, η Γερμανία de. τώρα λέει κλείνω τα σύνορα, καταργώ το Σέγγεν. Αν είναι δυνατόν. Καλά, δεν το έχει πει ακόμη. De, αλλά, de, de, de, και ούτε δεν ούτε είναι η πρώτη δε, φορά. Δε. Είχε γίνει και άλλη φορά που θα γινόντουσαν έλεγχοι και ξέρει πώ γίνεται τώρα. Επειδή δεν υπάρχουν, υπάρχουν δε. γησέ να κάνουν τον έλεγχο. Είναι κατάργηση τη διαδικασία. Μόλι βγαίνει από το αεροπλάνο, εγώ καιρό να ταξιδέψω, αλλά μόλι βγει από το αεροπλάνο. Σε περιμένουν κάτι, οι οποίοι κάνουν σκάνινγκ και σε κάποιου ζητάνε τα διαβατήρια. Και μετά έχει και δεύτερη σειρά για να έχουν κάνει λάθο πρώτη και σου ζητούν τα διαβατήρια. Αυτή ναι. είναι η διαδικασία. Πάντως αυτό δεν είναι η ελεύθερη μετακίνηση κτλ. Και, και, και όταν έρχεσαι από μια ευρωπαϊκή χώρα, περνά χωρί ελέγχου κτλ. Τα... Κατάργηση είναι της έγκαινα ναι, αυτό τάξε, το πράγμα. Αλλά. Και να επειδή... ακούσουμε τι είπε ο Μιτσοτάιν. Δεν θέλω να σου πω κάτι, γιατί... Έλα, ρίχτω, αλλά ή... θέλω να το έχω ακούσει γιατί ρίχτω. μου έκανε εντύπωση ότι το είπε αυτό. Δεν θα ήταν σωστό, ε, ήταν, θα είναι να κινηθούμε σε μία λογική ε, ad hoc ε, εξαιρέσεων από το Σέγγεν με συνοριακούς έλεγχους οι οποίοι μπορεί να μην επιτρέψουν ε, τελικά την ελεύθερη ε, διακίνηση πολιτών ε, και να κάνουν ζημιά σε μία από τις θεμελιώδεις κατακτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παρατηρησει που θέλω να κάνω, αν θυμάμαι καλά, το Σέγγεν είναι μία... Δεν ήταν από αυτές τις συνθήκες της Ευρώπης Που είναι σε εφαρμογή, να το πω έτσι Ήταν ο καθένας προσχωρούσε Στη συνθήκη αυτή και ο θελός Και κρατούσε επομένα... Είναι η βασικότερη κατάκτηση όμως Επισουσιάζε πάντα είναι <συντήρι> ναι, ναι, δεν είναι... Η ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων, η ελεύθερη εργασία κτλ. είναι η βασικότερη ευρωπαϊκή κατάσταση. Ποια μετακίνηση... είναι η βασικότερη ευρωπαϊκή κατάσταση. <συντήρι> κοινή εξωτερική πολιτική δεν έχουμε, κοινή οικονομία δεν έχουμε. Κάτσε, φίλε, πιάνε. Η ελεύθερη μετακίνηση υπήρχε και πριν. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση αυτό, η διατύπωση του Μητσοτάκη. Διότι δεν σου βάζει εμπόδιο ο έλεγχο του άλλου. Αν ο έλεγχο γίνεται, βλέπει το διαβατήριό σου ή βλέπει την ταυτότητά σου όπω ήταν πριν εφαρμοστεί η Σchengen. Πλήρως γιατί υπήρχε μια προς έγκεν Βλέπει ταυτότητα σου, περνάς κανεί okay. δεν σου λέει τίποτα Ελεύθερο είναι και εκεί Άρα επειδή το τελικό σχέδιο δεν έλεγε ότι δεν μπορώ να κάνω ελέγχους Και αυτό θα κάνουν οι Γερμανοί Η μεγάλη ανατροπή νομίζω Ότι βρίσκεται αλλού Η μεγάλη ότι... ανατροπή βρίσκεται ότι ο Σόλτ είδε δύο κρατήδια να έχουν να πρώτη την ακροδεξιά, την ακροδεξιά του Ανατολικού Συνταλλογτών νομίζω. Έτσι, όπου εκεί ας πούμε έχουν και αρχηγό ένα νεοναζί με δικαστικέ αποφάσει. Νεοναζί είδε αυτό το πράγμα, τα έκανε πάνω του πολιτικά και λέει τι να κάνω τώρα. Άλλα έλεγα χθε, άλλα έλεγα προχτέ. Ευρώπη και δεν συμμαζεύεται. Τώρα θα πάω στην λιβική μονά... του Όρμπαν. Ναι, τώρα ε, μπορεί ε, να, να το κάνει έκαξε. ευκολότερα διότι δηλαδή τώρα έχει ανεργία. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Η οικονομία του έχει πατώσει. Έχει πρόβλημα, δηλαδή οικονομικό. Δεν απορροφά. Και θα αρχίσει να έχει, έχει ήδη πρόβλημα εισοδημάτων που δεν ανεβαίνουν Ενώ οι τιμές και εκεί, δόξα το Θεό κρατούν εκεί γύρω στο 2,5-3 και, και σε εκείνου. Άρα έχει όλα τα προβλήματα μαζί Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι πάνε πίσω και αυτό είναι που είναι προσεζήτηση τώρα Ότι σου λέει πού μπήκε ο άνθρωπος, πού μπήκε Εκεί θα στείλουμε Μπήκε στη Σικελία να ξαναπάει στη Σικελία ναι, ναι. αυτό που σου λέγαω χώρα υποδοχής μπήκε, πάντων. μπήκε στην Αμοργό ή στη Ρόδο Να ξαναπάει στη Ρόδο Αυτό είναι πρόβλημα Μάλιστα. Τέλος πάντων θα το στείλει όλους εκεί που είναι η πρώτη είσοδος όπως λέγεται Και είναι σαφές ότι αυτό βολεύει πάρα πολύ Και τους Γερμανούς και όλες τις άλλες χώρες Που είναι χώρες προορισμού για πρόσφυγες Μετανάστες κτλ και δεν βολεύει καθόλου εμάς που είμαστε στα ε, σύλλαρα δηλαδή όταν... της Ευρώπης, όπως είμαστε και εμεί είναι και η Ιταλία, ήταν και η Ισπανία και είναι αντί τα μέτρα που πήρανε, είναι η Μάλτα, αυτοί είναι να τραβήξουν το κουπί. Έτσι δεν είναι, δεν το έχουμε ζήσει ήδη μια-δυο μια, φορές. Μάλτα-γιοκ. Yeah. Μάλτα, λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό που η, θέλει... Η Πολωνή να δεις, με σχόλεις που σε διακόψα, η Πολωνή να δεις πόσο έξαλη είναι ο Τούσκ, που ήταν και παλιάστη, ήταν ναι, ναι, όχι, ήταν και αντιπρόεδρο μια τέτοια, πού ήταν ο Τούσκ, ρε. Το Είχε μια σιμούλιο. ψηλή θέση. Ναι, στο Συμβούλιο, μπράβο. Ε, έ, έκανε δηλώσει, έξαλλο. Κοίτα, κοίτα, είμαστε έξαλλοι. Έχω γράψει μια φρασούλα. Πολλοί δεν. Θα κάνω τη, link, το, το, το, τη σύνδεση στο τέλο τη εκπομπή. Όταν σε βολεύει, όταν έχει καταρρεύσει η δική σου οικονομία και φεύγουν οι άνθρωποι να πάνε να βρουν ένα καλύτερο αύριο σε μια άλλη χώρα. Η Πολωνία για παράδειγμα είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Έτσι. <laughs> δύο φορέ τη λέξη παράδειγμα. Είναι μια τέτοια περίπτωση. Ναι, το καλά, τώρα γυρνάνε πίσω. Ναι, γυρνάνε πίσω γιατί η Πολωνία είναι μια πολύ ισχυρότερη Πολωνία ναι. από αυτή που ήταν πριν από 30 χρόνια. Ναι, και η πολλων... Πολωνία ήταν και πολιτισμένη και μορφωμένη και όλα τα άλλα. Σχετικά, θάραν, έτσι. Ναι. Δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ε, έρχονται υπο... το πουθενά. Υποδέχονται και του πρόσφυγες από τον Πούτιν, συν βεβαίω αυτή την περίοδο του Ουκρανού. Και σου λέει, κάτσε, ο Ουκρανό έρχεται σε μένα. θέλει, κάθεται. δεν θέλει όμω τη δήλωση τη Γερμανία, τι θα το κάνω. Αθήνα, Βιέννη, Βαρσοβία, Συμμαχία. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, το τέλειο σχολικό πλάνο είναι στα public και στα ακόμα μεγαλύτερα public plus home Γιατί θα βρει όλα τα σχολικά είδη αλλά και προϊόντα τεχνολογία και υγεία και συσκευέ καλύτερε τιμέ. Τώρα κερδίζεις 10% έκπτωση για επόμενη αγορά σε οικιακέ συσκευέ και τηλεοράσει με αγορά σχολικών 20 ευρώ και άνω Ενώ σε απολαμβάνει το άνετο πάρκινγκ και κάνει ευχάριστα τι αγορέ σου, σου ετοιμάζουν και τη σχολική σου λίστα. Τιλιάδε επιλογέ σε σχολικά τώρα για να πληρώσει αργότερα με κλάρνερνα, σε τρεις άτογες δόσεις. Που αλλού στα public φυσικά. I keep a close watch on this heart of 8 λεπτά πριν τι 9, εδώ σε 97 και 8, ή 9 παρα 8 σε 97 και 8, αν προτιμάτε. Με Johnny σε επιστρέψαμε. Έφυγε μια τέτοια μέρα ο άντρα με τα μαύρα. Α καταπληκτικό καλλιτέχνη και μια πάρα πολύ περιπέτειώδησα με τι άλλο ζωή. Ήθελα να σου πω ότι σαν σήμερα οι Έλληνες ανακάλυψαν, διότι το είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου, που κι αυτός διαμαρτυρήσε και εμένα, δεν το είπα έτσι ακριβώς, <laughs> ε, ότι υπάρχουν λεφτά, λοιπόν, και νιώθαν όλοι καλύτερα σήμερα. Χθες το είχε πει, σαν χθες. Αλλά, εγώ θέλω να πω τα, τα, σε περιβάλλον ανακοινώσεων, ότι τα νέα λένε ότι Λίτλ Ελλάς, ανταποκρινόμενος στις αυξημένες απαιτήσεις καθημερινότητας, θα προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις τιμών, που φτάνουν μέχρι και 50% σε περισσότερα από 160 βασικά προϊόντα. Η Lidl Lash για 7 ο συνεχόμενο μήνα συμβάλλει ενεργά στη μείωση του πληθωρισμού και το δείχνει με πράξεις. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Lidl, δείτε με τα μάτια σας τη δέσμευση της Lidl, Προ την κοινωνία, διασφαλίζοντα την καλύτερη δυνατή ποιότητα στι πιο πρόσιτες τιμέ. Μερικά από τα πιο πετυχημένα σχόλια που έχουν έρθει. Εντάξει, οκ, okay, εδώ τα είπε όλα με δύο κουβέντα ο Φίλιππος, Δεν φτάνει ο μισθό για άλλε αυξήσει. Εντάξει, προφανώ αναφερόμενο στο νερό και τα δίκαια του τα ο άνθρωπο. Από εκεί και πέρα, να, παιδιά. Επειδή λέει ότι θα πληρώσει 150 νερό, ε, φαντάζομαι να πληρώνει 150 για νερό. Δεν το ξέρω. Να. Να. Δεν, το, δεν το ξέρω. Ε, δηλαδή είναι αδύνατο απλώ να, να σου πω τώρα κάτι, επειδή δεν είναι μία η αύξηση. προσπαθούμε να συνεννοηθούμε τι θα πούμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαστε ανερμάτιστοι και okay, οι δύο ε, και δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα καταφέρουμε να το κουλαδίσουμε το πράγμα. Ε, να σου πω ότι όταν η μία αύξηση ακολουθεί την άλλη, διαδέχεται την άλλη. Πάνε ε, κάποια στιγμή λε, κοίτα να δει κάτι. Το ρεύμα έχει πάει στο Θεό. Σκεφτόμαστε το air conditioning. Εμένα, α πούμε, στα μπαλκόνια έχουμε 4-5 μεγάλα δέντρα. Πόσα είναι, ξέρω 10 να το πω, πω έτσι κοντρικά, Τα οποία ποτίζονται. Τα οποία Και okay, άμα φανά. κρυβίνει το νερό, θα τα αποχαιρετήσω. Θα τα συνεχίσει να τα ποτίζει. Όχι, δεν θα. Όχι, θα συνεχίσει να τα ποτίζει. Ε, αν πρέπει να διαλέξω, αν θα κάνω μπάνιο ή μια σύνταξη. Τι είσαι καλά που θα σταματήσει να ποτίζει ανταποτίζει τα ποτίζει. Δεν, δεν έχουμε τέτοια κατάσταση, παιδιά, Μη φτάνουμε στα, ε, στο τερ, μην το τερματίζουμε κάθε φορά. Ο, ε, μου θυμίζει τη σαντιστάσταση της κυρίας Τζάκρη, την οποία θέλω να ακούσουμε στο γιατί είναι πολύ καλό. Η κυρία Τζάκρη, παρακαλώ, το νούμερο 13 να ετοιμάζεται για μια ακόμη φορά, μια α, πώς να το πω, γραφειοκρατία, η οποία είναι ίδια και αυτή που γκρέμισε τον Αλέξη Τσίπρα, αυτή τη φορά έχει άλλο όνομα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι με τι ίδιε λογικέ. Τώρα λέγονται 87, 90. Μια διαδικασία, μια ψηφοφορία που έχει στοιχεία και τη μυστική και τη φανερή, δεν τη λε διαδικαστικά άρτια και συνεπώ. Είναι διαβλήτη. Διαδικασία. Δηλαδή διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία, κατά την άποψή μου, είναι αντιφατική, mm. είναι αρμαφρόδητη, έτσι. Mm. Πραγελαχηθήκη και λυπάμαι που σε αυτή τη διαδικασία δεύσαμε. συντάχθηκε και ο φίλο μου ο Παύλο Ζωπολάκη, με αυτού που μέχρι χθε θεστούσαν και τη διαγραφή. Μία σύγχυση παρατηρώ. Δεν είναι καθόλου σύγχυση η Τζάκρη. Καλά, καλά. Εσύ με μιλά καθόλου. Μι γιατί μιλάς... να μην Λ... μιλάω δηλαδή. Θα Λ... σου πω γιατί. Γιατί είπε ναι, το νούμερο 13 να ετοιμάζεται. <laughs> Λε και ήταν έτοιμη να βγει στο catwalk. <laughs> <Μι> είμαστε. <laughs> μην είμαστε, Ελένη Μπάμπη. Να σου πω γιατί υπάρχει μία σύγχυση. Δεν θα δώσω εξηγήσει αυτό που μου είπε, αλλά η αλήθεια είναι ότι το μυαλό λειτουργεί λίγο ανεξάρτητα από τη γλώσσα. Τσέφιασα, γόρι μου. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Λέω υπάρχει μια σύγχυση. σε αρέσει να έρχονται φροντισμένοι οι άνθρωποι στη δουλειά του. Πολύ μου αρέσει. Που, ναι. την Μ αρέσει πολύ να που την έβλεπα σε Μ' αρέσει πολύ να βλέπω φροντισμένου ανθρώπου. Συχνά που την έβλεπα φροντισμένη. Ναι. Επίση είμαι που εκτιμούσα. Τώρα τι που, να πω. Που εκτιμούν πολύ και το δυναμισμό τη κυρία Τζάκη αντίθεση mm. με του περισσότερου. Α, ah, μη σε πιάσει. Το ξέρει. <laughs> <και laughs> όχι, όχι να είσαι σε τηλεόραση και να έχει κόντρα. Και χωρί να είσαι σε τηλεόραση. Mm μενα μου αρέσει πολύ ο τρόπος που Ας διαφωνεί Ας τώρα γιατί θα μείνει στον αέρα Με κνευρίζει τρομακτικά δεν φροσκ. στο κρύβω Αλλά με, αρέσει φροσκ. Φροσκ. Φροσκ. Φροσκ. Λέει η... η Θεοδώρα Η αγαπητή κυρία Τζάκρη ε, Για τους 87 που ρίξαν το Τσίπρα Μα οι 87 Θεωρούνται η φρουρά του Τσίπρα Τώρα Και τότε Τότε δεν ήταν όλοι. Ε, Πώ θα γίνει, λένε οι Γιώργοι. Αυτό γε, λέει η Γιώργη. Λέει... Δη... Συγγνώμη, Ρε μπάμπη, αλλά από τα πολιτικά, δόξα τω Θεό τα ξέρουμε καλά. Τα και εσύ από μέσα και εγώ, τι με ναι, Ένα είναι... λεπτάκι. Είναι η Γιώργη Βασίλη αυτή που έριξε τον το, το Τσίπρα, Θα λιποθυμήσω Όχι, κάτι άλλο βλέπει. Θα λιποθυμήσω Ποτέ. Πραγματικά. Ποτέ. Δηλαδή, η τα όλγα, ακούω αυτά η και τρελαίνω. Κυρία όλγα, ποτέ. Δεύτερον, για να ξέρουμε, λέω τι λέμε, για να υπάρχει σε αυτό το χώρο πάρα πολύ σύγχυση. Το χώρο, είναι το, διαδικα... ναι, βέβαια. Έτσι, το χώρο του Συντζέρα. Ναι, βέβαια. Το χώρο του νέα, σύζα, σύζα, σύζα, σύζα, σε όλα αυτά. Μαζί. είναι πια, α πούμε, ότι διαλύεται. Και βέβαια, να αναμονή των αποφάσεων του κυρίου Κασελάκη, οι οποίε νομίζω θα είναι και οι πιο κομβικέ. Η διαδικασία αυτή η ερμαφρόδητη που είπε, εγώ τη χαρακτήρισα υβριδική. Ρώτησα εχθέ, νομίζω τον άκουσε κιόλα, Πουθανάριστη Θεοβαρόπουλο, και μου είπε ότι αυτή τη διαδικασία την έχουν ακολουθήσει κι άλλε φορέ. Από ό,τι φαίνεται, εμάς μπορεί να μα φαίνεται και παράλογο να είναι μυστική ψηφοφορία και να τηλεφωνεί και να λε ψηφίζω χουδαλά. Έτσι. Ή παπά δεν με Αλλά είναι μια διαδικασία που την έχουν ακολουθήσει και άλλε φορέ ναι. παρελθόν. Τώρα αναδεικνύεται η διαδικασία ω παράλογη από μένα τουλάχιστον. Καλά. Είναι και, μια, είναι και μια ψηφοφορία πολύ κρίσιμη, Γιώργο. Ναι, δεν διαφωνώ. Το να διώξει, να, να εξωστρακίσει τον αρχηγό που έχει εκλέξει με διαδικασία όπω αυτή του. Συμφωνούμε. Επειδή έχουμε, μήνες. έχουμε... Είναι βαρύ πράγματα τώρα έχουμε για να παίρνει τρι... τηλέφωνο. Βρε, μαζί σου. Χουδαλάκι, τι ψηφίζει. Αλλά επειδή έχουμε Λέει δεύτερα. Λέω Χουδαλάκη. Αν του πω εγώ, έλαρ μαλάκα. Ναι. Εμεί χωρί. Τι διαδικασία είναι. Το μαλάκα θα ψηφίσω. <laughs> λοιπόν. <laughs> άκου τώρα το να δει. Γιατί το λέω. Νίκο μου, 32 Είναι η διαδικασία την οποία έχουν συναποφασίσει. Και είναι και η διαδικασία την οποία προκαλεί ο Στέφανο Κασελάκη. Του οποίου είναι η υποστηρίχτρια ναι. η οποία ήταν κολλητή με τον Πολάκη. Ναι. Που στήριξε τον. Ακριβώ ε, ε, τώρα τα ε, δηλαδή, Αλλά δεν για... έχει άδικο η Ζάκρη που λέει ότι ρε Πολάκη, πα με αυτού που, που θέλανε να σε βγάλουν από το κόμμα. Για άλλο λόγο το λέει. Γιατί τώρα η Τζάκρη που ήταν φ, κολλητή με τον Πολάκη. Και πολύ πολύ είναι κολλητή με τον Πολάκη. Και στηρίξανε μαζί το κασελάκι Τώρα αυτοί στηρίζουν τον κασελάκι Πού πολλά έξινα πέναντε γιατί σου λέει αγόρι μου δεν κάνεις Τα πολιτική αυτά τα, Πάθατε ναι, κεφαλικό. Ναι, εντάξει, ναι, ναι, okay. τα έχει Πάθατε εγκεφαλικό Στην υγειά σας παιδιά Όχι μόλις, η... πάθα... μόλις περάσει τώρα... το κεφαλικό όσο... Θα γυρίσουμε με άλλο εγκεφαλικό Ρε όσο προλαβαίνετε ποιες θα κρυβίνει got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping. you. Δώσαμε 97 και 8, 9 και 8 το πρωί, Τη το τωτεκάτη του Σεπτέμβρη ημέρα, Πέμπτη προπαρασκευή δηλαδή, και επιστρέψαμε με Barry White, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα με πάρα πολλέ ευχαριστίε. Το κορεδεύατε το τον Barry White και όλοι ακούγατε Barry White στα, στα ζουμεραστά. Όπω έχω ξαναπεί, είναι η μουσική επένδυση χορηγό. Με το πει, μην το πει. Ερωτικών αναμνήσεων. Εντάξει τώρα, τα λέμε κιόλα. Επίση επιστρέψαμε και υπάρχει ένα μπίφεδο. Λέμε, τι κάνουμε ιστορία. Υπάρχει τώρα. μπίφεδο κανονικό. Μάνο νυφλή τηλεφωνή Γιώργο Χουδαλάκη και του λέει: Να σου πω κάτι, Γιώργο. Ε, ακούω Μάνο. Σα έχουμε και μια ιδιαίτερη σχέση. Μάνο είμαστε, πώ το λέμε. Μπαρι-White <Barry> <γωλή> σχέση, κατάλαβα. <γωλή> και, και καλύτερα ακόμα. <γωλή> λοιπόν, και μου λέει: Εγώ στην Αίγυπτο πληρώνω σταθερά 50 ευρώ το μήνα. Εγώ στο Γέρακα, που επίση υπάρχει δημοτική επιχείρηση, πληρώνω 150 ευρώ. <γωλή> Θέλω να σου πω ότι το νεωράκι, και τώρα που μιλάμε, μόνο φτηνό δεν είναι. Τον έχω ακούσει να το λέει. Ναι. Και το, το μεσημέρι ναι, βέβαια θα πει και, και, και 150. Τι εννοείς, είναι πανάκριβο το νερό. Δεν είναι ε, αυτή η άποψη που διαμορφώνεται με βάση την ΕΙΔΑΠ που έχεις εσύ και τα λοιπά. Ή ε, αυτό που, που έχουμε σου πα... πάρα πολύ στην Αθήνα, ναι, ναι, ευτυχώς ναι, θα ναι, ναι, Αλλά, θα αλλά πρόσεξε, God. δεν είναι Αθήνα, δεν είναι ούτε με Όχι. Όχι. Στο Υποτίθεται ότι η ΕΙΔΑΠ έπρεπε να καλύψει τα πάντα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι φεύγει, πούμε, και πά στο κέντρο τη Αθήνα και έχει ιδέα και πληρώνει λίγο και με το γέμα και δηλαδή. Καλονικά ιδέα πρέπει να καλύπτε όλη την ναι, δεν ατομική. Μετομίες... Νέα... Τον έχω ακούσει το μάλλον. Επειδή να... μπορεί κάποιοι να μην έχετε ακούσει που χαντάζουμε πολύ την πρώτη ώρα τη εκπομπή και ασχοληθήκαμε περίπου για μισή ώρα με τα θέματα των νερών, γιατί είναι η είδηση, τα αλλάζει όλο το τοπίο, το νερό πιθανότατα θα ακριβεί σε πάρα πολλέ περιοχέ. Δεν ξέρω αν θα φτινήσει σε κάποιο, δεν το βλέπω και πολύ σοβαρό. Να φτιάχνει η δευτήν του πουθενά... ε, δεν, δεν το βλέπω. Ναι. Όχι πιθανό, απίθανο. Ναι. Αλλά αυτά, ο Μάτρε νομίζω ότι έλεγε ότι έχει ένα θέμα. Αν θέλει να για την ιδιωτικοποίηση, εγώ απάντηση αυτή τη στιγμή δεν έχω. Όχι, ε, έχει απαντηθεί αυτό. Το ψυχοφοβάμαι, αλλά όχι, δεν έχω όχι, απάντηση. δεν μπορεί να γίνει πλέον. Διότι βγήκαν... έχει βγει και νόμος ναι. σχετικό. Όλε θα ανακτηθούν πλέον από το Ταμείο του Κράτου. Έτσι κι αλλιώ θα είναι τον έλεγχο του Κράτου. Αλλά θα ανακτηθούν κι αυτέ που δεν είναι. Λοιπόν, θα ακούσει ρε παιδάκι μου κάτι ωραίο. Ε, κάτι ωραίο. Δεν θα το παίξουμε σε μετάφραση διότι σε μετάφραση χάνει. Το θέλει αυθεντικό. Ρίχτα. Ε? In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. ABC News did reach out to the city manager there. Uh, he told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured or abused by individuals within the immigrant community. Well, All I've this... seen people on television. Let me just say here, this is the, the people on television clear... say my dog was taken. Λοιπόν, and... they are eating the cats, no. the to dogs. The pets. The Pets <σοσίεστε> <σοσίεστε> Στο <σίεστε> Springfield, Εδώ μιλά... Ohio Εδώ μιλάμε για γάφη Βήκα <σίεστε> να το δω εγώ θέλω, να Εντάξει, την να <σίεστε> ανακαλύψω Βήκα ε το... <σίεστε> Maps, πήγα <Bica> Springfield Έχει <σίεστε> πολλά <Bica σίεστε> <Bica σίεστε> Springfield, βήκα <Bica> το Ohio <σίεστε> Springfield. Μια ήσυχη, ωραία, μικρή Από αυτά που βλέπουμε στο σινεμά δηλαδή Ναι, ναι Και πήραν οι δημοσιογράφοι Μιλάμε για τον πρόεδρο, τον Μπρόιν Τον ενδυνάμει, αφού ξανά είναι υποψεφίος Τον πιο πιθανό Τον πλανητάρχη, κτλ. Καταρχήν εδώ υπάρχει αυτό που λένε, η ευκολία με την οποία μπορείς να μεταφέρεις κάτι, ξέρω, πολύ χαλαρά λες και είσαι στο καφενείο. Ε, το είπαν οι άνθρωποι στην τηλεόραση, ήταν η απάντηση του Τραμπ, στην παρατήρηση του Ντέιβιντ Νιούι, ο οποίο τον έβαλε στη θέση του και πραγματικά εκείνη τη στιγμή, λες, ρε παιδί μου, υπάρχει δημοσιογραφία για δημοσιογραφία, έτσι. Ναι, αλλά τι κάνεται, έχει από πίσω. Κάνε κάνει διασταύρωση τη είδηση, αν υπάρχει. Έχει μια ομάδα που κάνει ε, αυτή βεβαίως, τη δουλειά. Καλά ναι. Ε, καλά κάνει και το λε. Αλλά... Ναι, ρώτα τον Ιωάννη στη... Νικολάου καμιά μέρα αν υπάρχει στην Ελλάδα η ίδια υποστήριξη όταν έχουμε τέτοιου είδου συζητήσει με του πολιτικού. Αν υπάρχει. Αν έχουμε... Δεν υπάρχει. Δεν έχουμε. Αλλά δεν υπάρχει και. <στάξει> η επιστρέψει ΕΡΤ τη συζήτηση αυτή των αρχηγών, από πίσω δεν υπάρχει καμία τέτοια υποστήριξη. Σωστά. Καταρχήν θέλω να πω ότι η ΕΡΤ, για παράδειγμα, που έχει τον αριθμό των δημοσιογράφων και καλών συναδέλφων, θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να έχει μια ομάδα που να κάνει διασταύρωση τη είδηση. Δεν το συζητώ. Γιατί ακριβώ αυτό έγινε. Δηλαδή η ομάδα στην οποία αναφέρεσαι που έδωσε τη δυνατότητα στον Τεπινιού να βάλει τον πρόεδρο, σε λίγα λεπτά. τον πρόεδρο στη θέση του, διαψεύδοντάς τον σε εθνικό δίκτυο, τι έκανε, επικοινώνησε με την αστυνομία και το Δήμο, δεν υπήρχε καμία καταγγελία. Και τον πρόεδρο εκεί τη κοινότητα, να το πούμε και, έτσι: Για να και το πούμε στα ελληνικά. Τον σκότωσε στα 10 μέτρα. Ναι, αλλά στο, στο σκοτεινό δίκτυο, εκεί το είχε διαβάσει ο Τραμπ. Όχι, είπε, αυτό διαβάσει. Το, το άκουσα. Το άκουσα. Ναι, Έχει βγει λοιπόν μια κυρία και λέει ότι έχουν αρχίσει και τελειώνουν οι γάτε. Δεν έχουμε πολλέ στην Κυψέλη γιατί στρώνουν <laughs> Πακιστάνι. <laughs> και βγαίνει ο, ο Μιτσοτάκη και το λέει: mm. Δεν βγαίνει, ρε φίλε. Ναι. Okay, αυτό, αυτό, είναι, είναι, είναι αυτό που λέω κάνει τρέλα, πολύ τρέλα πια, κάνει πολύ τρέλα πια. Δεν πιπατιάζει σε Αυτό ήταν ένα Εμένα από Εμένα highlights. και το λέω το, με την καλή την έννοια, τον ζήλεψα τον σύντονιστή του, του debate. Ποιος είναι ε, Εκείνη τη στιγμή ρε παιδί μου ότι Okay. Μπορεί να υπάρχει και μια, και μια τελευταία ελπίδα Αν και ο Τραμπ Και δεν ξέρω μπορεί να έχει τα, τα δικιά του Γιατί εμείς δεν ζούμε εκεί Και δεν έχουμε πηγές Αναμετάδοση ειδήσων κάνουμε Και περίπου αυτά που βλέπετε εσείς μαθαίνουμε και εμείς Λέω ότι μπορεί κανένα να πει Ότι υπήρχε ξέρω εγώ και μια σκοπιμότητα Μια ιδιωτέλεια να τον κάψει τον Τραμπ Μπορεί και να το πει Απ' την άλλη Το ζηλεύεις ρε παιδί μου Το ζηλεύει. Ναι. Είναι μια σωστή κανονική δημοσιογραφία. Είπε ο άλλο κάτι που είναι ψευδέ. Βγαίνει και τον διάψευε. Μα και τη χάρησε για κάτι άλλο δεν που δεν πάνε υπέρ... ο πρόεδρος Δεν το θυμάμαι τώρα, πρέπει να το κοιτάξω. Την ήλεγξαν ότι δεν είναι ακριβέ. Το score και... στα ψέματα όμω ήταν 33-1. Ακριβώ. Ναι. Εντάξει τώρα, δηλαδή. Ναι. Okay. Ο, ο, ο Τραμπ ναι. είναι, είναι χαρακτηριστική περίπτωση πολιτικού που χρησιμοποιεί όλο το σκοτεινό δίκτυο, όλα αυτά που κυκλοφορούν, που κανεί δεν ξέρει που τα στηρίζουν και στην Ελλάδα έχουμε το ίδιο πράγμα πάρα πολύ αναπτυγμένο και χρησιμοποιείται πάρα πολύ και από Έλληνες πολιτικούς. Λοιπόν, εν πάρει ήταν ενδιαφέρον το debate, εγώ είδα αρκετά That. highlights, είδα ολόκληρο, δεν το είδα Ήταν ενδιαφέρον θα. και ήταν και ζηλευτό, με μια, από και την έννοια, τηλεοπτική είναι η εικόνα. Ότι μιλάει ο Παπαδημητρίου, αλλά βλέπεις και το χουδαλάκι από δίπλα Και πώς αντιδρά Μίλαγε ο Τραμπ αντιδρούσε η Χάρης Μίλαγε η Χάρης, ναι, δεν αντιδρούσε ο Τραμ άλον. Όχι πάνω όχι, στον άλλο, αντι... στον χρόνο του Αντιδρούσε ως εικόνα Α ναι ναι ναι, ναι. Έτσι, έλεγε ξέρω εγώ Τραμπ ένα από τα πολλά ψέματα Που και ξανά είπε Και να πω και την αλήθεια παιδιά, εγώ προσωπικά Ακούω τα περινικόν και τα λι... το... Ο πόλεμος έχει νίκη. Ναι, και... Είναι εκεί στο debate, μπορεί να είναι καθοριστική ήταν, ήταν για τον Biden. Αλλά δεν είπε κανείς εχθές ότι εγώ, η Χάρης κέρδισε τις εκλογές Έτσι, δεν τις κέρδισε ναι. Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το Είναι πολύ μακριά κατά τη γνώμη μου Η Χάρης είναι πάρα πολύ μακριά από το να κερδίσει Συμφωνώ, Συμφωνώ γιατί και στα στην οικονομία και στου Αμερικανού ψηφοφόρου υπερέχει πάρα πολύ. Στου άλλου ψηφοφόρου, τι κάνει. Ναι, και εμάς, για να πω και την αλήθεια, πρέπει να δούμε εμάς τι μα συμφέρει και όχι απλώ να χειροκροτάμε. Να... Ενώ ω χώρα, αν μα συμφέρει το ένα ή το άλλο, ό,τι κάνει να είναι αυτό το λέμε. Ναι, Πάντω, καλά κάνει η το αλλο οτι κανει να ειναι αυτο το Ναι, παντω καλα κανει η κυβερνηση και κρατάει αποστάσει, δεν παίρνει θέση προφανώ και δεν θα ήταν και σωστό να το κάνει. Mm -hmm. Αλλά Μάστε. το κρίσιμο ζήτημα είναι και στην Αμερική όπω παντού, λόγω του πληθωρισμού, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν. Η οικονομία. Και η οικονομία, ναι. ο Τραμπ φαίνεται ότι την έχει τη χάρη. Θα δούμε τώρα αν θα γίνει το επόμενο debate, θα δούμε, θα δούμε. Που θα είναι πιο κοντά σε αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό το ζήτησε άλλωστε η Χάρη. Εγώ... Μήπω και διορθώσει yeah, αυτό. Yeah, αυτό. Είμαι σε απόσταση από τα γεγονότα εκεί πέρα, γιατί και τη Χάρη μα την παρουσιάζαν, δεν ξέρω εγώ, ας πούμε, σαν ένα φοβικό άτομο. Βγήκε και του πήρε τα σόβρακα εχθέ. Τώρα, τι να συζητάμε. Ε, έ... Καλημέρα το... στον Απόστολα τον Πειραιά. Εδώ και τρει μήνε στο συγκρότημα Νηρίδε στη Σαρονίδα υπάρχει διαρροή νερού και ο Δήμο yeah. δεν κάνει τίποτα. Να, μια από τι πάρα πολλέ ε, καταγγελίε που έρχονται και εδώ έτσι, για διαρροέ νερού κτλ. Την ώρα που εμείς μιλάμε για αυξήσει, καλημέρα και στον Γιώργο από τη Φιλαδέλφια που μας γράφει: Θα σχολιάσετε καθόλου τη χθεσινή δημοσκόπηση για τη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών, Βεβαίω και να το κάνουμε. Νομίζω ότι αν κάποιο μιλήσει για την είδηση, η είδηση ήταν ότι ο πιο δημοφιλή από όλου του πολιτικού αρχηγού συμπεριλαμβανομένου και του πρωθυπουργού είναι Δημήτρη Κουτσούμπα. Σιγά το νέο. <laughs> Σιγά το νέο. Γιατί ρε φίλε, συγγνώμη, δεν είναι μια και προσωπική επιτυχία του, του Μίτσου του Κουτσούμπα ότι έχει τέτοια αποδοχή από τον κόσμο. Δεν νομίζω ο ότι, ότι τον έχει ουστάριο αποδοχή, ουστάριο Αν είχε αποδοχή, επειδή εκφράζει πάρα πολύ πιστά το ΚΚ θα είχε αποδοχή μεγαλύτερο το κόμμα του. Όχι, δεν πάει ως, έτσι. Ως φιγούλα, Ω δεν πάει έτσι. Ως φιγούλα, ως φιγούρα έχει. Αποδοχή, no, γιατί έχει δημοφι... καλλιεργηθεί για αυτό. Για τη δημοφιλία του αρχηγού μιλάμε, δεν μιλάμε για το ναι, κόμμα. Η δημοφιλία με την έννοια ότι είναι συμπαθής. Ναι. Ε, δημοφιλία. Αυτό που λέει η λέξη δεν είναι κάτι άλλο. Καλά. Ευτυχώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει πλέον αντικομουνισμό. Mm. Αλλά δεν τον συντάσσουμε εμεί κομμουνιστή. Για, αλλά για τον αντικομουνισμό Για τα ανέκδοτα που λέει. Πέταξε πριν τα στα ελληνικά και ήρθανε καμιά 15 μηνύματα ξεχεστία. Ε, έρχονται σε μένα, αυτή είναι η πλάκα. <laughs> ναι. Λε και Εσύ, μπορώ εγώ να φωτιάξω. Σε να ξέρουν, εσένα πιστεύω. Τι ναι, Δεν μπορώ να φερθώ στα ελληνικά και να τον φημώσω, όπω καταλαβαίνετε. Απ' την άλλη πλευρά, ναι. Δεν θα διαφωνήσω. Και, σε... και, και το ΚΚΚΕ και η αριστερά στην Ελλάδα έχει τη δικιά τη ιστορία και καλό να γίνεται σεβαστή. Σε μια άλλη έτσι. μέτρηση που έγινε, φάνηκε ότι στον κόσμο που ενδιαφέρεται για το ΣΥΡΙΖΑ θέλουν την επιστροφή Τσίπρα και πάνω από 40% το ζήτησαν. Απολύτω. 42,8 με 17,9 ήταν. Τσίπρα, Αλλά... Κασελάκη, δηλαδή δεν υπάρχει σύγκριση. Ναι, προφανώ. Αλλά αυτό νομίζω θα ήταν πάντοτε έτσι και όταν και την επόμενη μέρα που παρετήθηκε ο Τσίπρα, αν γινόντουσαν εκλογέ και ο Τσίπρα ξανακατέβαινε για πρόεδρο, θα ξανάβγαινε. Στον ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω. Μπάμπη, δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου, αλλά θα σου πω το εξή. Αν υπήρχε σε όλου μα μια αίσθηση ότι ο Τσίπρα είναι το σκόρδο τη σκορδαλιά που είχε μπει και μόνο του, έτσι, να δούμε πώ θα είναι η σκορδαλιά χωρί κόρδο. Αν υπήρχε αυτή η αίσθηση, ο Τσίπρα τελικά δεν ήταν μόνο το σκόρδο τη σκορδαλιά ήταν και πατάτες, πατάτε. Ήταν τα πάντα όλα. Γιατί με το που υπήρξε η έλλειψή του στο συγκεκριμένο χώρο, αναδείχθηκαν τα μύρια όσα αδυνα. Και επειδή εσύ είσαι παλιά καραβάνα, όπως και εγώ, αλλά εσύ ακόμα παλιότερη, ξέρεις ότι σε όλα τα κόμματα υπάρχουν σκελετήστες, ντουλάπες, ε, π, π, π, κρυμμένα κάτω από τα χαλιά, εκατοντάδες, χιλιάδες πράγματα, τα οποία αν αποφασίσει κάποιος να τα βγάλει έξω προς τα, προς τα έξω, θα καταρρεύσει η εικόνα των, των κομμάτων. Εντάξει. Ο τσίπρα με την παρουσία του τα ασύνδετα. Ναι, και υπέφερε γι' αυτό, υποθέτω. Προφανώ και υπέφερε. <laughs> γι, αυτό, γι, αυτό, γι' αυτό νομίζω ότι και ο κόσμο που ενδιαφέρεται όπω είπε και εσύ, ε, πια του αναγνωρίζει όχι μόνο αυτό που λέει. Δεν το έκανε εκείνο, δεν έκανε τούτο, δεν έκανε τα. Ναι, παιδιά, από ό,τι φαίνεται έκανε άλλα πράγματα και δεν προλάβανε να κάνει και τα υπόλοιπα έτσι. Εγώ πρέπει να ξέρει ότι όταν ο Τσίπρας υποχώρησε μπροστά στην πραγματικότητα, το οποίο ήταν μια τεράστια ήττα για τον ίδιο και φαντάζομαι και ψυχικά πάρα πολύ βαρύ, και είπα. Τα έκανε όπω αλλά το ότι βλέπει τώρα την πραγματικότητα. Δηλαδή για δείχνει... το δημοψήφισμα. Όχι, όχι. όχι Α, μετά γιατί... το δημοψήφισμα. Το για. δημοψήφισμα ήταν άλλη ιστορία, μην Α, τη συζητήσουμε ο, τώρα, δεν έχουμε yeah. χρόνο. Γιατί αλλά... πολλοί θεωρούν ότι το δημοψήφισμα τελικά, παρότι. Εντάξει, είναι μια κολοτούμπα ή ολοένα. ήταν η πιο γενναία πολιτική πράξη του Τσίπρα. Ναι, εγώ δεν το θεωρώ, αλλά. Δεν αλλά... έχω ακούσει, λέω... να σου πω ένα που έχω ακούσει να το λέει. Και τον οποίο πιθανότατα θα ακούσουμε για γιατί είχαμε και τι εξελίξει στα θέματα τη υγεία. Ο ναι. Yeah. Δεν ξέρω. Προφανώ θα το έχει πει αφού το θυμάσαι. Λέω ότι δεύτερο όμω σε αυτή τη μέτρηση βγαίνει ο Κασελάκη. Βγαίνει ο Κασελάκη με 17 ακόμα τόσο. Και η ώρα για που και, σέρνει το χώρο εναντίον και, του Κασελάκη είναι τελευταία. Ναι. Γιατί δεν έχει εμφανίσει καν yeah. την υποψηφία Δηλαδή του είχε πει ότι την ενδιαφέρει. Ο Φάμελο, α πούμε, είναι στο 13 και κάτι. Έτσι. Που με τον έντον άλλο τρόπο δείχνουν ότι μπορεί να είναι ένα εκ υποψηφίων. Nice. Εκεί δεν πρέπει να σου πω, επειδή. Ε, στο ρεπορτάζ έμαθα ότι πολλοί το βλέπουν το συζητούν και λοιπά αλλά είναι σε πάρα πολύ σε μια μ, κατάσταση αίολη τα πράγματα όλοι περιμένουν να δουν αν θα κατέφευε ο Κασελάκης εντάξει εμείς θα μα, τα παρακολουθούμε και θα ναι. εγώ να σου πω για την αλήθεια και συγγνώμη ρε παιδιά με όλη την αγάπη ο και, και τη συμπάθεια καταλάβες. που τρέφω ας πούμε, στους ανθρώπους που περνάνε δύσκολα έχει κουράσει πάρα πολύ. Έχει γίνει εξαιρετικά βαρύ. Ναι, γι' αυτό σου λέω τώρα. Ο πες, ο Κο... πες μου και αυτό τι είπε ο Κοντιάδη. Ο Κοντιάδη, λοιπόν, που είναι συνταγματολόγο, εξαιρετικό επιστήμονα κτλ., έγραψε χθε ότι η πρόταση μορφή δεν συνεπάγεται την έκπτωση του Προέδρου από απ το αξίωμά του και προκλήθηκε πάρα πολύ φασαρία. Α, ερμηνεία του καταστατικού του Ήρθα. Ναι. Και... είναι μια ερμηνεία ενό ανθρώπου όμω που καταλαβαίνει νομικά καλύτερα από εμά. Γιατί τώρα έχει αξία η παρέμβαση του Κοντιάδη. Γιατί ο, ο, ο Κασελάκη θεωρήθηκε έκτοτοτο. Ο ίδιο θεώρησε επίση τον εαυτό του έκτοτο. Οι συνεργάτε του επίση θεώρησαν τον εαυτό του ότι πρέπει να ακολουθήσουν τον έκτοτοτο πρόεδρο. Φύγανε από τον 7ο όροφο και τώρα είμαστε σε μια φάση. Αν ο Κασελάκη, α πούμε, αύριο το πρωί αποφασίσει να επιστρέψει στο γραφείο του στην Κουμπονδούρο. Τι θα του πούνε, Για να σταματήσει α, κάτω. Έλα δηλαδή, θέλω να πω ότι. Ε, ούτε, η τρε, λάμψη, τρελά, ούτε, η τρελά, ούτε η λάμψη του φόσχου Ούτε η λάμψη του φόσχου Όπως όμως ε. πολύ ενδιαφέροντα αγαπητές... Ο Πολάκης ε, ε, γύρισε και είπε ότι Από πότε ερμηνεύουν τα καταστατικά των κομμάτων Οι συνταγματολόγοι ο Κοντιάδης πω, δεν έχει σχολιάσει. Να σου πω ότι πολι το πολιτικά τοποθετείται Στην Νέα Αριστερά. Είχε γράψει ένα βιβλίο για τον Κασελάκη, για το φαινόμενο του Κασελάκη κτλ. Που ήταν αποδομητικό για τον Κασελάκη. Ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay, Και δηλαδή. ήταν πολύ ενδιαφέρον. Δεν συμμετείχω, γεμίστε το κεφάλι. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Λοιπόν, Φίλια. σου δώσω μια ευκαιρία να αδειάσει. Ναι. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι αυτό που έχει συμβεί πριν λίγε μέρε. Ε, Ορκίστηκαν στην αποφύτισή του οι Ευέλπηδε στην Τουρκία. Σε μια σχολή Την ευελπίδη ναι, του ναι. τους Την οποία την έχει περάσει Μετά το 16 Την έχει αλλάξει στη θέμελα ο Ερντογάν η μισή λοιπόν από αυτούς Που ορχήστηκαν εκείνη τη μέρα Πήγαν λίγο παρακάτω Είπαν έναν όρκο Όπως ήταν ο όρκος πριν κάνει τις αλλαγές Ο Ερντογάν στη σχολή Που είναι ένας όρκος Στον Τατούρκ Πρακτικά και στην Τουρκία του Ατατούρκ και σήκωσαν τα ξύφι του ενωμένα πάνω. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ βαρύ περιστατικό. Εξού και από τότε ψάχνουμε τον Υπουργό Άμυνα και όλου του άλλου. Ο Υπουργό ναι. Άμυνα είναι σημαντικό στι συζητήσει που έχουμε κι εμεί και... μαζί του. Ε... Και γι' αυτό μα ενδιαφέρει η τύχη του ανθρώπου. Είναι που και είναι... ασυνήθιστο τώρα πάμε στην Τουρκία έτσι. να εξαφανιστεί κάποιο για κάποιε μέρε ή να εξαφανιστεί τελείω. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι απλά τα πράγματα ποτέ. Ο Ερντογάν έχει ένα αυταρχικό καθεστώς, εκλέγεται βέβαια δημοκρατικά, δεν μπορείς να πεις κάτι γι' αυτό, αλλά βλέπεις ότι σε όλα τα καθεστώτα, σε όλες τις καταστάσεις, υπάρχουν ξαφνικά προβλήματα. Και δεν ήταν λίγοι Δεν λέω το ξαφνικά μεταξύ μας. Να Ό, όχι, ξαφνικά ότι... τα βλέπουμε εμείς ναι, στην ναι, επικαιρότητα, δηλαδή, εις δίκιο. Ναι. Όταν έγινε το, το, η απόπειρα πραξικοπήματες εναντίον του Ερτογάν, ε, Έφαγε όλη την αεροπορία, το ναυτικό τη επικεφαλή, έδιωξε Δεν είχε στρατό. Εκατοντάδε χιλιάδε. Δεν είχε στρατό. Δημοσίου υπαλλήλου, ε, πετσόκοψε το δικαστικό σώμα, δηλαδή. Αν η Ελλάδα Άρα... ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση την εποχή εκείνη. Τι από ξυλόδε. Αν ήταν, αν ήμασταν, θα ήταν η ευκαιρία να κάνει πράγματα ακραία. Ναι. Όμω, αυτοί οι άνθρωποι που σήκωσαν τα ξύφι του μιλάνε για το λαϊκό κράτο. Ναι, μιλάνε για το ναι, ναι, Το λαϊκό κράτο, δηλαδή όχι το θρησκευτικό κράτο. Όχι τον νεοοθωμανισμό του Ερντογάν. Εντάξει. Αυτό το, το καταγράφουμε γιατί αξίζει να καταγραφεί. Πάμε για, παρακάτω. Για μένα, αν έχει αξία να πούμε κάτι, είναι ότι μακάρι, μακάρι και το επαναλαμβάνω, ε, να δούμε την ολοκλήρωση Ασύνδεσης Κύπρου με την Κρήτη στο θέμα του ηλεκτρικού. Μακάρι. Γιατί έχουν αρχίσει. Ε, και πολλά ακούν τα αυτιά μα. Πριν πάμε στι ειδήσει. είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, Γιώργο. Πα... Συμφωνώ. Πριν πάμε στου τίτλου των ειδήσεων, αν θέλετε και εσεί να κάνετε τη πιο εύκολη και πιο ποιοτική, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, παιδιά. Πρέπει να ακολουθήσετε τη δική μα συντάγη. Δηλαδή να χρησιμοποιήσετε τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύχτη αφή, Της Rainbow Water. Διαθέτει οθόνη αφή. Ένα απλό άγγιγμα είναι. Εδώ παίρνει το νεράκι σου φιλτραρισμένο, σε όποια θερμοκρασία θες περιβάλλοντο, ζεστό, κρύο, όπω το θε τέρματα πλαστικά μπουκάλια και είναι και μια μορφιά πάνω ε, στο, στον πάγκο τη κουζίνα σα. 801 11 -34 -34, 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Να σου πω όμως, Ατάκα, ότι χίλια ευρώ σε καύσιμα κάθε εβδομάδα θα πάρουν 20 ταξί τυχερά, αν σε δωροεπιταγές των 50 ευρώ για καύσιμα από τα φρατήρια Aegean, θα είναι συντονισμένοι οι κύριοι και οι κυρίε ταξιτζίδες στην εκπομπή της Κάτζου και του Καλαμαράκη Τρεις με πέντε το απόγευμα είναι Μπαίνουν στον διαγωνισμό και μπορεί να είναι ένας από τους τυχερούς Στον ήλιο του μεσημεριού Ένας από τους τυχερούς με την υποστήριξη της Αιγία Oil, Χίλια ευρώ σε κάψιμα κάθε εβδομάδα για τα ταξί Άντε, να βοηθήσουμε λιγάκι με τα μπιτριλάκια να σα φτιάξουμε λίγο το κέφι. Γιατί έχουμε πει πολλά, όχι και τόσο ευχάριστα. Θα έλεγε κανένα με την τιμή του νερού. Πλειάδα καταγγελιών, έχουμε διαβάσει πόσε έχουμε διαβάσει. Γράφει εδώ πέρα ένα φίλο, Πορτοράφτη, έχει διαρροή. Το 63 ήταν στο νούμερο ένα, βάμπη. 20 μέρε λέει ε, μπροστά μου διαρροή στο Πορτοράφτη Πήγα ειδά, Πορτοράφτη και μου είπαν δεν υπάρχει προσωπικό για να το φτιάξει και υπάρχουν δεκάδε διαρροέ κτλ. Η κυρία Μαρία, το καλοκαίρι υπήρξε σε διαμέρισμα διαρροή νερού που διαπιστώθηκε στον έλεγχο, μέτρηση που έκανε η υπάλληλο στο ρολόι. Το νερό ανάβληζε ω πίδακα. Πριορίστηκαν σε ένα χαρτί ειδοποίηση χωρί να φροντίσουν για τη διακοπή του νερού. Αν ο διεκτήτη απουσίαζε διακοπέ, και φυσικά λέει. Ε, κλείνει, ο, το νερό κλείνει απ' έξω. Ο λογαριασμό ήρθε δυσθεώρητο. Προφανώ δεν το κλείσανε. Μα το νερό κλείνει απ' έξω. Αυτό γράφει και μετά πτήσε το διαμέρισμα τώρα, για το κλείνει. Δεν... Ναι, δεν το κάνανε περίεργο. Επειδή μου έλεγε πριν για το ότι βλέπει το ένα τύχημα δίπλα στα άλλο, το τροχέα, να σου διαβάσω ένα μήνυμα που έχει στείλει ένα καλό φίλο ο Μάρκο εδώ πέρα. Και μάλιστα επικαλείται και τη μοτοσυκλετιστική μα ιδιότητα. Μια που και οι δυο καβαλάτε μηχανή, θα με καταλάβετε. Λεωφόρος Αθηνών, ρεύμα προς Αθήνα. Πριν το καλοκαίρι, τον δρόμο και βάλαν καινούργιο άσφαλτο. Στο μήνα πάνω, η άσφαλτο σε πολλά σημεία έχει σκάσει από τι πολλέ δαλήκε, μάλλον. Και στι άκρε κάθε λωρίδα είχαν δημιουργηθεί μεγάλα καρούμπαλα. Μετά από πολύ κράξιμο, την ξανάφτιαξαν. Αν περάσει με μηχανή σήμερα και δεν προσέξει από τα καρούμπαλα που έχουν δημιουργηθεί, πάλι ή που θα αλλάξει αυτόματα η λωρίδα, όπω να το καταλάβει, ή που θα φάει τέτοια τούμπα που θα τη θυμάσαι για πολύ καιρό. Απ' την άλλη πλευρά, στο ύψο του άπροστο που κάνανε τα έργα μέχρι πριν λίγο καιρό, είχαμε λακκούγα στη δεξιά λεωρίδα. Τώρα έχουμε και στην αριστερή με τα μπαλώματα που έκαναν. Με λίγα λόγια. Το να πάω για να γυρίσω από τη δουλειά μου έχει μια μεγάλη και επικίνδυνη περιπέτεια yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Πόσο πολύ το καταλαβαίνω Είναι, είναι νομίζω, είναι να κάνεις την ασφατοστρώσεις και τις ποιότητες που συνήθως γίνονται Αν και τώρα έχουν βρει μια καλή μέθοδο, δεν, δεν αντιλέγω, πάει γρήγορα δηλαδή Αλλά όχι καλοκαίρι παιδιά Ναι, ττάξτε, όχι καλοκαίρι. τώρα να σου πω και κάτι... Ε, δεν έχω δει ποτέ να υπάρχει μια συγκεκρι... συγκεκριμένη συνεννόηση. Πώ να το πω, Ρε, παιδιά, περνάμε την οπτική ή να. Ναι. Φτιάχνουμε το δρόμο. Έρχεται μετά ο άλλο. Περνάει, ξέρω εγώ, α πούμε καινούριε ολίλε αντικαθιστά τον, τον Αμία το ξέρω στην Ειδάπη. Έρχεται η ΔΕΗ. Έρχεται μια εταιρεία τηλεφωνία. Κάθε ένα από αυτού, και μπορεί να είναι και άλλοι δέκα και να του ξεχνάω και. Δεν είναι... Ο Δήμο. Κάθε ένα από αυτού έρχεται και χαλάει. Το προηγούμενο μπάλωμα. Και πόσα μπάλωματα να σηκώσει ο δρόμος Του έχουν καλύψει νομικά, α το πούμε έτσι, ότι οφείλουν να αποκαταστήσουν όπω ήταν πριν. Αν το έχει δει έστω σε μία περίπτωση το όπω ήταν πριν. Εγώ δεν το έχω δει τουλάχιστον. Δεν γίνεται το όπως ήταν πριν. Ε, φυσικά. Ας πούμε στο... Πρώτον δεν γίνεται. Στο και δεύτερον θέμα... δεν το κάνουν. Έχω δει να γίνεται. Στο θέμα τη οπτική είναι. Γιώργο, να... Γιώργο, που έχω να να... Το δρόμο για να γίνει. Περίμενα. Έχω δει έργα σε άλλε χώρε. Σε άλλε χώρε που κυριολεκτικά όταν τελειώνει το έργο. Δεν καταλαβαίνει ότι έχει γίνει κάτι. Γιατί οι έργα θα γίνουν υποχρεωτικά. Βεβαίω, συμφωνώ απολύτω με την έλλειψη προγραμματισμού. Το λέμε, το λέμε. Να μην κάνουμε πάλι χο... τα ίδια δηλαδή. Είναι, πάνω χοντρό. Σε είναι χοντρό αυτό που συμβαίνει. Χτυπάνε ανθρώπου, σκοτώνουν ανθρώπου συνέχεια. Σκοτώνονται οι ίδιοι. Δύο παιδιά με δύο μηχανέ κλεμμένε. Τι με νοιάζει που ήταν κλεμμένε. Άλλο θέμα αυτό. Το αν ήταν κλεμμένε και τα λοιπά, δεν σημαίνει μας... ότι πρέπει να πάνε να σκοτωθούν. Κοίτα να δει που τίποτα δεν πέφτει κάτω. Η κυρία Μαρία που διάβασε το μήνυμά τη πριν, απαντάει σε σένα που είπε για το ότι κόβουν το νερό και τα λοιπά. Δεν θα διακόψει το νερό ο υπάλληλο, γιατί όπω ενημέρωσαν από ειδά δεν έχει την αρμοδιότητα. Είναι απλά υπάλληλο εργολάβου. Πιάστα βγού και κούρεστα τώρα μεταξύ του. Ε, τώρα λέμε για χοντρευλακή, να μην πω την ε, κατάλληλη ναι. μην την πείσαι, παρακαλώ. Ναι. Ε, Μαλάκι. Ε, λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Γιατί ε, ενώ έχουμε όλη αυτή την κουβέντα για την, το Εθνικό Σύστημα Υγείας ε, είπε και ο Πρωθυπουργός ότι είναι προτεραιότητα και τα λοιπά τα προβλήματα ο Υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης τα αποδίδει κυρίως στην προσπάθεια των ε, συνδικαλιστών γιατί λέει ότι ξέρω, ε, η ενταρσία κάνει κουμμάτα το κουκουέδε, ξέρω πάνω, πάνω, πάνω. Υπάρχει μια προσπάθεια υποκινούμενη από συνδικαλιστές αριστεράς αλλά και από πολιτικούς αντιπάλμους, να δημιουργηθεί στην κοινή γνώμη η πεποίθηση ότι κυβέρνης τακι. δεν ενδιαφέρει ότος εσύ. Καθημερινά προσέρχονται και εξυπηρετούνται 80.000 άνθρωποι. Είναι δυνατόν να μην έχει ποτέ μία αστοχία. Πραγματικά τώρα αυτή είναι η εικόνα που έχει για το... Για, για την κατάσταση του Εθνικού Σύστημα Υγεία, ο Υπουργό. Θα πάντω: Εγώ εντυπωσιάστηκα γιατί δεν είχα τα νούμερα στο μυαλό μου ότι το μέγεθο τη καθημερινή δουλειά του συστήματο υγεία είναι τρομακτικά μεγάλο. Τεράστιο. Τεράστιο. Πρώτα απ' όλα δείχνει τι ανάγκε υγεία έχει ο πληθυσμός Δεν θέλω έτσι. να σε τρολάρω. Πάντω, είναι ένα καλό πρώτο βήμα να καταλάβουμε τι σημαίνει κάτι ξέρω εγώ σαν το Εθνικό Συστήμα Υγεία. Ναι, ε, είναι, είναι, ένα, είναι, είναι ένα καλό Ένα καλό πρώτο βήμα είναι. είναι. Λοιπόν, το δεύτερο που καταλαβαίνω εγώ από αυτή τις ανακοινώσει που έκανε ο Γεωργιάδης όλο και όλο το στάφ όλο το εκεί του Υπουργείου ε, Υγείας είναι ότι επιτέλους κατάλαβαν ότι τα προβλήματα είναι τόσα πολλά που αν δεν πας να το πιάσεις όλο το σύστημα και πιάνεις κάθε φορά ένα πρόβλημα, τρέχεις δηλαδή από πίσω τώρα, ναι. ε, μπορεί καλά κάνεις και τρέχει. το κάθε ένα πρόβλημα απαιτεί την προσοχή των Υπουργείων και των Υπηρεσιών που λέμε αλλά αν δεν το δεις ολόκληρο δεν θα λύσεις με πάνω, τα... με το εκεί τώρα το... ο Γεωργιάδης, κάτσε να σου τελειώσω ναι, τη σκέψη αυτή ο Γεωργιάδης που κουράστηκε επειδή τρέχει από πίσω από τους συνδικαλιστές οι οποίοι όμως τι κάνουν δεν λένε υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί και το πρόβλημα δεν υπάρχει αλλά εκεί που υπάρχει πρόβλημα το αναδεικνύουν. Στάσου τώρα ένα Στα αλήθεια το θέλω Το καταλαβαίνει, θέλω να πω. Πολύ καλά καταλαβαίνω τι λε. Ότι ο συνδικαλιστή αναδεικνύει το πρόβλημα σε κάθε χώρα. Και ευκαιρία. Όχι, δεν είναι να χάσει την ευκαιρία. Ο γιατρό είναι. Πρέπει να το διορθώσει το πρόβλημα. Ε, δεν μπορούμε να ζητάμε. Δάνε... Πάρα πολύ άλλοι γιατροί δεν... γι' Το διορθώνουν χωρί να βγάζουν ανακοίνωση. Τι, τι λε τώρα, Λίπη. Δηλαδή οι διοικητέ των νοσοκομείων που επισημαίνουν τα κενά, τι είναι διορισμένοι από τον Ανταρσία πούμε ή από τον Κουτσουμπά. Εντά, δηλαδή θα, θα γελάσουν και οι μάσκες Γιατί ο Παπα-Νικολάου, που είναι ο γραμματέα του Σανταρσία, βγαίνει έξω και φωνάζει και βρήκα μένοχο. Ο, ο Παπα-Νικολάου δηλαδή, είναι, αν λέμε τον ίδιο, τον ίδιο θα λέμε προφανώ. Είναι μια προσωπικότητα του, του, του Twitter και ω εκ τούτου δεν είναι μόνο αφουμίσει. μια προσωπικότητα του Twitter. Είναι ένα πάρα πολύ καλό γιατρό, ο οποίο είναι επιμελητή. Δεν ξέρει την ιατρική του από πού. Την ξέρω από την ήπια. Από, από πού, δηλαδή, έχει πάει εσύ ω ασθενή Όχι, δεν τον ξέρω έτσι, αλλά μπορώ να σου πω ότι όσε φορέ τον έχω φιλοξενήσει ω καλε, καλεσμένο. Ναι. Από ε, εγώ, ως καλεσμένο ασ... πολιτικό τον. Ε, όχι, όχι, δεν είναι πολιτικό, Καλά, τρόπος. εντάξει. Όχι, μπάμπι μου. Όχι, μπάμπι μου. Ε, ε, το, το, το, όχι, δε δε τον φιλοξενεί για, για, για θέματα υγεία. Τον φιλοξενώ και κάθε φορά βλέπω τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν ασθενεί του παλαιότεροι. Θα μπορούσα να σου πω εξίσου ότι μια ανθρώπινη εικόνα και συμπεριφορά προ του ασθενεί έχει και Χριστίνα Παγώνη, η οποία δεν είναι ούτε Ανταρσία, δεν είναι ούτε Κουκουέ, την ακούσαμε προχθέ που έλεγε για του μισθού τη Ρουμανίας. Μην τα ρίχνουμε τώρα, βρήκαμε, α πούμε. Δεν τα ρίχνω σε κανένα, ε, Σου λέει. Πώς λέω. το λέει, Παπά, να θάψουμε 5-6. Δεν με παρακολούθησε. Να τα ξανακούω. Να τα ξανακούω. Τα... Νομίζω ότι ο Άδεν Γεωργιάδη πρέπει να πάψει να αντιδρά στις ε, τέτοιες των συνδικαλιστών πάντες οι συνδικαλιστές θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν αυτό που κατά την κρίση τους πρέπει να κάνουν και δε, πρέπει να ασχοληθεί αποκλειστικά με το πώς θα αναδιοργανωθεί το ΕΣΥ η αναδιοργάνωση του ΕΣΥ δεν θα αρέσει σε πάρα πολλούς και σε πάρα πολλούς και θα δεις και τις αντα, αντιδράσεις των συνδικαλιστών πολλούς καλό θα ήταν η αναδιοργάνωση να, να ξέρεις από πριν και να την ξέρεις και ω πολίτε. Ε, τι εννοούμε όταν λέμε αναδιοργάνωση. Αναδιοργάνωση εννοούμε, εννοούμε. για παράδειγμα, έτσι όπω το καταλαβαίνω εγώ, και έτσι όπω νομίζω ότι πρέπει να γίνει, την αυτονομία νοσοκομείων, όχι του κάθε ενό χωριστά υποχρεωτικά, αλλά ομάδων νοσοκομείων. Θα μου πει την άποψή σου, μπορεί να σου πω και το δικιά μου, αλλά ναι, δεν είναι προφανώς. αυτό. Λέω ότι όταν Κάτς μιλάει. Κα... όμω δεν προλαβαίνει. Στάσου, στάσου, στάσου, Σε Εγώ σε ερώτησα αν ξέρει να μου πει την αναδιοργάνωση. Μου λες όπω εγώ το νομίζω. δεν, Μα, δεν νομίζω, έχει ανακοινωθεί να κάτι ακόμη. Δεν έχει ανακοινωθεί είναι. κάτι άλλο, έχουν ανακοινωθεί ορισμένα πράγματα. Εν πωλή, το μεγάλο άλμα που πρέπει να γίνει δεν είναι περισσότεροι γιατροί και τελειώσαμε. Η δόση του ένα εκατοστάρικο ή 200 ευρώ και θα είναι μια χαρά. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Αλλά ούτε τους και δίνουμε αυτό ένα που λέει, βάουτσερ να πηγαίνουν να κάνουν την εκπαίδευση. Ούτε και αυτό που λέει η κυρία Παγόνη, ότι δεν πληρώνται καλά εδώ και πληρώνονται καλά στη Ρουμανία. Όλα αυτά δεν είναι λύση. Λύση είναι να έχει το, το νοσοκομείο τον δικό του προπολογισμό να μπορεί να έχει τιμές, που θα ορίζονται από το ΕΠΗ, θα ορίζονται κρατικά προφανώς, έτσι ορίζονται. οι τιμές για κάθε μία πράξη, Μα έτσι ορίζονται οι τιμές είναι. να είναι πραγματικές, να τις εισπράττει το νοσοκομείο όταν τις κάνει, αυτή τη στιγμή δεν τις εισπράττει, το νοσοκομείο κάνει, χρεώνει, Λογιστικά διάφορα, αλλά δεν τα εισπράττει αυτά. Τα θέλει ο δεν τα εισπράττει πραγματικά. Αν <laughs> ο Παπα-Νικολάη είναι του Twitter, ο Γιώργιάδη είναι υπουργό του Twitter. <laughs> Εντάξει, οκ. <okay. laughs> Καλημέρα, Ρε Γιάννη. Να σε καλά. Όχι, λέω άλλο ότι η ιατρική Εντάξει. του πράξη, την οποία δεν την κρίνω. Και άλλο η παρουσία του στο Twitter. Συγγνώμη, λέει Ένα άνθρωπο που εμφανίζεται τόσο τακτικά. Δεν με όμω αυτά Σε άκουσα πάρα πολύ όχι, καλά. Διότι... Μου είπα στην άποψή σου. Όχι, δεν είναι άποψή σου. Ξαναλέ... Δεν είναι άποψή Μα μου, μου Γιώργο, να... ότι αυτή τη Μα στιγμή λες... το κράτο Μ... δεν πληρώνει τα νοσοκομεία. Άρα γιατί... δεν πληρώνει ούτε του γιατρού για τη δουλειά που κάνουν τη συγκεκριμένη. Και κατά Στέλνει λεφτά. Έτσι, παίρνει ο δική τηλέφωνο μου. τελειώσα τα λεφτά. Mm. Ε, Κάτσε να σου στείλουμε μερικά. Μα δεν είναι έτσι το σύστημα να λειτουργεί ε, το σύστημα υγείας Χαίρομαι που κάνει την κριτική σου στο σύστημα. Λέω όμω πάρα πολύ απλά ότι για παράδειγμα κάθε πράξη που γίνεται σαν νοσοκομεία είναι κοστολογημένη. Είναι κοστολογημένη. κοστολογημένη. Πληρώνεται. Είναι κοστολογημένη. Πάμε. Σε δε, ποια δε, φάση. Είπα ότι δεν είναι. Είπα Με μάλιστα... την καθυστέρηση που πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Δεν, δεν πληρώνει την πράξη. Στέλνει λεφτά γενικώ. Δεν πληρώνει, κανονικά έπρεπε να πληρώνει εκείνη τη στιγμή Μωρή, μπαμή, Άρα, ας Με κάτι. μια καθυστέρηση λογική Έτσι όπως το περιγράφεις Αυτό δεν είναι κράτος Άλλο πράγμα είναι Τι είναι ε, ε, είναι δεν ένα θέλουμε. κανονικά λειτουργών κράτο. δεν θέλουν να το Και παίρει. το ίδιο είναι και οι ιατρικές πράξει και το ίδιο είναι και οι γιατροί. Και οι γιατροί πρέπει να πληρώνονται, κατά αναλογία, παραπάνω από το βασικό δηλαδή, κατά αναλογία τη συμμετοχή του στην απόδοση του νοσοκομείου. Αυτά τα πράγματα τα μετράνε σε όλο τον κόσμο πλέον. Είναι πολύ απλό να μετρηθούν. Δεν χρειάζεται να, να παρέμβει ούτε πολιτικό, ούτε ο Γεωργιάδης ούτε ο κ. παπα ούτε κανεί άλλο. Υπάρχουν συστήματα. Και ανάλογα και ο γιατρό θα αμείβεται γι' αυτόν λόγο. Δεν θα χρειάζεται να πά κάνει. Εξωτερικό ιατρείο, να πάει να έχει δικό του ιατρείο. Τώρα έχουμε του γιατρού. Οι περισσότεροι γιατροί έχουν δικό του ιατρείο. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για του να δώσω ένα ενό γιατρού φίλου εδώ πέρα μας ναι, που μα ακούει. Διότι. Που δείχνει μια κατάσταση που επικρατεί. Σήμερα έχει οργανωθεί από τη διοίκηση του Ευαγγελισμού μεταφορά ασθενών τη ψυχιατρική σε άλλα νοσοκομεία. Πιάς, πιάς. της ψυχιατρικής Τη Ναι. Για να διάσουν τα ναι, Γιατί ο Ευαγγελισμό πρέπει να έχει ψυχιατρική. Για πες μου ε, Όχι δεν μπορώ να σου απαντήσω Γιατί Με, με ρωτά κάτι Όταν γιατί δίπλα έχει το πρώτο που φτιάχτηκε στην Ελλάδα Στάσου βρε γιατί διαμαρτύρεσαι ότι δεν προλαβαίνει να μιλήσεις δε... Με ρωτάς κάτι και πας στην επόμενη ερώτηση Ωραία, Καταρχήν πες. δεν ξέρω να σου πω γιατί Δεύτερον ο Ευαγγελισμός Αν δεν κάνω λάθο είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο τη χώρα. Αν δεν κάνω λάθος είναι... Άρα θέλω να πω ότι δεν ξέρω <laughs> Εγώ είναι δεν το, το, είναι, το ένα... είναι ένα διαμάντι που δεν, έχουμε Δεν ξέρω γιατί δεν θα έπρεπε να έχει ψυχιατρική Όταν ε, κλινική Δεν ξέρω Ό... για κάποιο λόγο Γιατί είναι τα παρεμπιστημιακά βλέπεις τη μέση Όταν ακόμα και αυτοί που μας ακούν εμάς θα πάρουν ελιγμένα <laughs> <laughs> Όταν είναι... αυτοί που μας ακούν θα πάρουν ελιγμένα Πάπη μου Είναι τα πανεπιστιακά <laughs> <laughs> τα πανεπιστημιακά στη μέση, διότι έχουμε πλέον μια τεράστια πανεπιστημιακή ιατρική μόρφωση με πάρα πολλούς κλάδους με πάρα πολλούς γιατρούς είναι το τεράστιο κομμάτι, οπότε παντού πρέπει να έχουν κάτι Αυτός καλά, που, που και από έχουν... κάτω είναι γιατί τραγουδάει ισπανικά καλά κατάλαβα ναι, ξεχνά το εξή, ότι υπήρξε ένα σχέδιο κάποια στιγμή όλα αυτά τα νοσοκομεία εκεί γύρω με αρχηγό τον Ευαγγελισμό, διότι είναι και το πιο καλά οργανωμένο, και δεν είναι μόνο απλώς μεγάλο, τον Νίμιτζ δίπλα και άλλα, να συνενωθούν ω προ τη διαχείρισή του. Συμφωνεί. Και κάναμε καλύτερη δουλειά Λοιπόν, το κρατάτε έτσι. Όχι, δεν εξετάστηκε ποτέ σοβαρά, διότι υπήρξαν yeah. οι γνωστέ okay. αντιδράσει, το θάψαμε.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 Μια που είπαμε για βιβλία, να σας πω ότι η Real News της Κυριακής που έρχεται θα έχει την συναρπαστική ιστορία μυστηρίου της Liz Αλτερμάν, χαμένα παιδιά, μαζί τη συλλογή για τα συνομικά μισθωρήματα τώρα πια στη βιβλιοθήκη της Real και Factory Outlet, 10 ευρώ επιταγή για αγορές πάνω από 60 και παντού Up για επώνυμες δωροεπιταγές, τα δύο αυτά, Factory Outlet και Pando και στην uh, απλή έκδοση yeah. της Real News αυτή την Κυριακή. Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε ένα τραγούδι που έχει ε, το νόημά του, ένα υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Πίτερ Γκάμπριελ για τον Στίβεν Μπίκο, αγωνιστή των ε, δικαιωμάτων στην Αφρική, ο οποίος ακτιλέστηκε με διάμερα. Να πω στον Γιώργο Βοιατζή που γράφει για ένα πρόβλημα που το έχουν πολλοί άνθρωποι: Ότι έτσι και περάσει ένα όριο εισοδήματο, σε κόβουν από παιδικού σταθμού, πρέπει να μπει σε άλλη κατάσταση κτλ. Το κρατώ το μήνυμα και αύριο το συζητήσουμε mm -hmm. ή μετά αύριο Γιώργο, γιατί είναι πραγματικά ένα μεγάλο. Και τι φίλε εδώ πέρα που λέει την Ακρόπολη. Θα κοιτάξω να σα πάρω και ένα τηλέφωνο να βοηθήσετε. Η Μελίνα είναι ξαναγό. Θα το δούμε. Ωραία, και τι έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε, Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ όπου πήγανε εκ των αντιπάλων του πλέον. Εντάξει τώρα, είναι συνυποψήφιοι. Συνυποψήφιοι. Συνυποψήφι. Μέχρι σήμερα δεν μπορεί να μιλήσει για αντιπαλότητα του παζό. Δηλαδή ακούμε διαφορετικέ προσεγγίσει, διαφοροποιείται ένα το έχουν κάνει με μια αξιοπρέπεια μέχρι αξιοπρέπεια, έτσι? ναι, αλλά να έχει κάποιο ενδιαφέρον. Δηλαδή να λέει ο ένα κάτι διαφορετικό από Ρε, τον άλλο. Να σου πω κάτι. Κάποιοι βρίσκουν ενδιαφέρον ότι διαφωνούμε σχεδόν στα πάντα, κάποιοι άλλοι δεν αντέχουν. Ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα Και προσωπικά θα έλεγα ότι καλό είναι έτσι όπως το έχουν πάει Με την έννοια ότι αύριο το πρωί θα πρέπει να είναι όλοι μαζί Ναι το καταλαβαίνω δηλαδή ναι. ναι, ναι, που... που... αλλά να έχει ένα ενδιαφέρον για... ναι. Γιατί θα ψηφίσει τον ένα και όχι τον άλλον Καταλαβαίνω με την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ ότι κερδίζουν πόντου όλοι μαζί και το καταλαβαίνω απολύτω. Δεν πρέπει να σκεφτούμε. Και δηλαδή, την ΣΥΡΙΖΑ. επόμενη μέρα αυτοί θα έχουν την ευκαιρία το Πασόκινο, Ιστορικό Κόμμα, κυβερνό κόμμα και τα κτλ. Θα έχουν την ευκαιρία να ξαναείναν τουλάχιστον σε θέση. Με σε καλή αφετηρία για τη δεύτερη θέση. Και σε αυτό συμφωνώ. Διότι το Πασόκινο είναι ένα κανονικό κόμμα, όπω ε, Και τα στελέχη του έχουν εμπειρίε και πολλέ και πάρα πολύ δύσκολε. ακούσουμε λοιπόν τι είπε, το ποιο θα παίξουμε. Δεν θα το προλάβουμε Νικό μου Ερίξετε τον ένα Έλα, Κύριε Μητσοτάκη ένα χρόνο μόλις από την νίχη σα στις εκλογές του 23 Μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι έχετε αποτύχει παταγωδός Και, Και όπως υπονοήσατε με το γνωστό μνημείο αλαζονίας σας Αν σας χάσουμε θα χαθούμε Μην ανισχύτε καθόλου αν σα χάσουμε, είναι σίγουρο ότι όλα θα πάνε καλύτερα. ήρθανε εκεί. Έπεσε και το τελευταίο. Δεν Τελε λέμε για; Λέμε γεια. Δεν είπαμε τελικά ποιοι ήταν είπαμε. εκεί. Και ήταν για η Νάντια γι ε, Ήταν Ο Κατρίνη είχε εκδήλωση εδώ. Ήταν ο Παύλο Γερουλάνο. Ο, ο... ο Δούκα είχε άλλη εκδήλωση. <Το> και η Άννα ήταν πάνω. <Το> Στέβανα Σκορκολής έχει γενέθλια Εδώ τον διαλέξαμε ίσως στο πιο εμβληματικό και υπέροχο του με το Δημήτρη Κάποιες φορές θα θέλα τόσα να σου πω Κάποιες βραδιές που σε ένα λάθος μου πονάω, Και που φοβάμαι την αλήθεια της ζωής Που με ματώνει όταν δίπλα της περνάω Κάποιες φορές κάποιες βραδιές, μα δί θες Είναι στιγμές που όλη η σε χωράει Κάποιες φορές κάποιες βραδιές, μα δί θες Είναι στιγμές που βασανίζεσαι εσύ Κάποιες φορές κάποιες βραδιές, μα δί θες Είναι στιγμές που όλη η σε χωράει Κάποιες φορές, κάποιες βράδειες Μα τι τα, θες, τα, πithες, δηimme, τα μα τά... φες. Σε πολύ λίγο κοντά σα η Κάτια Μακρή Τελευταία μα φράση ήταν Από το Μάλκομ Τεσσαζάλ, συγγραφέας Από το Μαυρίκιο <ηλώνο> Και ζωγράφος Οι άνθρωποι είναι συντηρητικοί ως προς αυτό που κατέχουν Και, <πρόβλο> και επαναστάτες ως προς αυτό που κατέχουν οι άλλοι Γεια σα, γεια σα, εσά αύριο το Εσύ, κάποιε φορέ, κάποιε βράδυε μα, τι τα θες, είναι στιγμέ σου όλοι γύρεσαι χωράει. Κάποιε φορέ, κάποιε βράδυε μα, τι τα θες, είναι στιγμέ σου βασανίζεσαι εσύ. Κάποιε φορέ, κάποιε βράδυε μα, τι τα θες. Είναι στιγμές που όλη η